Το radiodemus το δικό μα ραδιόφωνο. Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντό πέντε λεπτών. Οι επιβάτε στα αστέρε. Εκεί, ότι Κάθε πέμπτη στι 8 το βράδυ.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 Πέ το τραγουδιστά, θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Πέ το τραγουδιστά, γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. Μαζί είναι πάντα καλύτερα και πάντα είναι πολύ ωραία να ξεκινάς τον καινούριο μήνα και μάλιστα πιο μήνα, το Μάιο, αγαπημένος μήνας, με φίλους και με τραγουδία, με μουσική. Καλό μήνα, καλό μήνα παιδιά, χαρούμε πάρα πολύ που βλέπω, χαθήκαμε, έτσι έχουμε, είναι μια περίοδος που έχει πάρα πολύ τρέξιμο, και, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε εδώ παρέα. Καλό μήνα με υγεία, με χαρά, με χαμόγελο, με ισοδοξία ό,τι καλύτερο μπορεί να κρύβει μέσα του το ξεκίνημα ενός καινούριου μήναιο. Κάθε φορά ένα ξεκίνημα είναι και μια φορμή για να βλέπουμε τα πράγματα από την φωτεινή τους πλευρά. Σήμερα πέσαμε πάνω στην Πρωτομαγιά, η πορτομαγιά έπεσε πάνω μας και έτσι για δύο ώρες θα έχουμε τραγούδια που αφορούν την ημέρα, που αφορούν το Μάιο, που αφορούν τα λουλούδια, που αφορούν την Άνοιξη, τέτοια ωραία πράγματα το δύο ωρο που μέχρι τις 10. Να είστε εδώ παρέα μα Καφεδάκια, τσάγια, ό,τι θέλει ο καθένας. Και πολλή μουσική θα περάσουμε ωραία και απόψε. Καλώς ήρθατε. Ευαγγελία Σακελαρίου, Σίλια. Ε, φίλοι εσείς που δεν σας βλέπω, αλλά είστε παρέα μας. Καλό μήνα, καλησπέρα. Ο Μάης έχει μυστικά και θα μας τα αποκαλύψει απόψε. Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και επιρροβάται στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική, από παλιά τραγούδι, από κλαδί και από λεύκες σούνδι. Δεν έχει λανδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, είναι από άλφα καθαρό και όταν γυλά σου μοιάζει. Ο Μυστικά και ένα κλειδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και έχει λυπηκραμμένο Έχει και ανέμο τρελό που βαλάει η γύρη και πυροβάται στις καρδιάς σαν βγει στο πανηγύρι και πυροβάται στις καρδιάς σαν βγει στο πάνι Αγούδι από κλαδίρο δακοινιάς και από λευκάς χνούδι. Δεν έχει λάμδα ούτερο στη γλώσσα να κουλιάζει και είναι από αλφά κάθαρο. Κι όταν γελάς σούμιαζε. <χει> Δύο αναστάσεις παρέα μου εδώ στο δωμάτιο. Τι χειρός άνθρωπος. Κάθαρο. Κι όταν γελάς σούμιαζε. <χει> Ήρθε και η αναστάσια. Από το σουφίλι το αγαπημένο μα. Γεια σου, κρυσταλάκι μα και Σίλια. Ελάτε και εσεί, φίλοι που σα βλέπω απ' έξω. Ελάτε μέσα να πούμε καλησπέρα και καλό μήνα από κοντά στο δωμάτιο επικοινωνία. Σα περιμένουμε. Ενώ ακούμε το υπέροχο τραγούδι αυτό του Ηλία Κατσούλη με τον Παντελή Θελασσινό. Ε, κρυσταλάκι, να ανοίξουμε και το Skype να μα τραγουδήσει για τον Μάιο. είναι μια φωτιά, μια φλόγαμα έχει τη μέρα αγκαλιά τη νύχτα ερωμένη. Έχει και ήλιο κύνηγό που ξέρει από σημάδι να δωρείς κι αυτόν τα μάγια στο πηγάδι να βρεις κι αυτόν που έριξε τα μάγια στο πηγάδι Δεν έχει λαμβά τη γλώσσα να βουλιάζει είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει Ωραία τραγούδια αυτό, θα ακούσουμε πολλά ζώα. Το άλλο πήγε να πει μόνο τώρα. Εγώ θέλω να ακούσουμε άλλο τώρα. Και μια που έχουμε εδώ και χρυσταλάκι από, από το Σοφλί, από ό,τι φαίνεται θα την έχουμε να μα πει ένα τραγούδια για τον Μάιο. Να καλωσορίσουμε έναν πολύ σημαντικό μήνα. Η Πρωτομαγία ούτω ή άλλω είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλου και για, το, για του πολλού αγώνε και τα πολλά πράγματα και σημαντικά που έχουν γίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα. Στο Σικάγο ξεκίνησε πρώτη, για πρώτη φορά να καθιερώνεται η πρωτομαγιά. εκεί ξεκίνησαν το 1884 και πάρθηκε η απόφαση να γίνουν απεργιακές κινητοποιήσεις για το οκτάρο, το οποίο οκτάρο το ξανά ψάχνουμε σήμερα και θα πρέπει να γίνουν νέοι αγώνες γιατί ήταν, είναι πολύ μακριά το 1884 και έχει φτάσει το 2014 και μάλλον πρέπει ξέρουμε, όλα αυτά να ανανεώνονται, θέλουμε δεν θέλουμε μα αρέσει τι μα αρέσει, πρέπει να ανανεώνουμε τη σχέση μας με τη ζωή μας ε, για την Ελλάδα, πέρα από απ του δικού μα αγώνε εδώ, συνδέεται και με την 1η Μάη του 1944, όταν η Πρωτομαγιά ε, συνέπεσε με την εκτέλεση 200 ε, ανθρώπων από του Γερμανού. Έτσι λοιπόν υπάρχει ακόμα ένα πολύ σημαντικό λόγο άλλη, για την Πρωτομαγιά, τη συγκεκριμένη που έχουμε σήμερα. Ε, όλα αυτά όμω συμβαίνουν με πολύ τραγούδι, γιατί το τραγούδι, ό,τι και αν συνέβαινε, όποια που έχει και αν ήταν, δύσκολη ή εύκολη. Περίεργη, μαύρη και σκοδενή, το τραγούδι ήταν πάντα εκεί για να δείχνει το φω. Δηλαδή να βλέπει ότι κάπου εκεί στο βάθο κάτι περιμένει, κάτι έρχεται, κάτι... μια ελπίδα υπάρχει, ένα φω. Καλησπέρα και στην Αντωνία Κασίνα, καλό μήνα σε εύχομαι, Αντωνία, και στου φίλου που μα ακούτε και δεν σα βλέπω. Ε, λοιπόν, εφόσον θέλετε και οι δύο Αναστασίε, βέβαια να μα πείτε καλό μήνα, και για τη Σίλια μιλάω, που τη βλέπω, και για το κρυσταλάκι, να μου πείτε να ανοίξω το Skype. Για να σας καλέσω και να τα πούμε Ε, ωραία θα είναι Ου, Ναι Απρίλη μου, Απρίλη μου ξανθέ Και Μάη μυρωδάτε, καρδιά μου Πόσα λέει, αυτό ήθελα να ακούσετε εγώ τώρα Γιατί ήθελα να συνδέσουμε τον Απρίλιο Μαζί με τον Μάιο <laughs> Η Ανούλα θα λέει τα δικά τη, έτσι Πήρετε μια ιδέα από Ανούλα Αυτή που ακούσατε, ήταν Η Ανούλα ήταν καλό μήνα δηλαδή σας είπε στην ουσία Με τον Γιάννη Πάδη Από αυτήν την εκπληκτική συναυλία Πολύ αγαπημένη μας, στο Απρίλη μου φερθέ και μάι μιλοδάτε. ρωδάτε σ' καλός όρισος μου, απρίλη μου σατέ, και μάι μου ρωδάτε κι αρδιά μου πέσατε Καρδιά μου πώς, καρδιά μου πώς σου πέχεις τόσες Η λένε με το αστέρι μου, αστέρι μου, το φεύγαινε από τη τα πρυρό σου κρεμάστικη καρδιά Σαν τον κουμλάκι στον η γειτονιά Τραγούδια και φιλιά Η προπελιά μου την ένια νειά Η προπελιά μου την ένια Η μου τον και η Ευαγγελία στο δωμάτιο κοινωνία. Καλό μείνει Ευαγγελία και από κοντά. και εδώ ροβάτο στη μάνα σου θα στη μάνα σου, στη μάνα σου θα να πάνω την ευθύνης και το τέλει παραπώ Την κοπελιά μου, τι λένε λέγνιό Την κοπελιά μου Μα το έχω πιστικό Στάβος Σταβ, Κούλιου Μουτζής Άκουζες Καλόπιλος Σε κρύα και οπούδο μου κάνουν παρέα στο δωμάτιο Πρωτομαγιά ήταν Κι ήσουν ωραία όταν γελούσες Μα σαν Πασκαλιά που εκεί, γύρω γύρω έρχεται, στον Απρίλιο, στον Μάιο δύο πραγματικά εξαιρετικούς μήνες, πολύ αγαπημένους μας Το πρώτο βράδυ που σε φύγει Μόσκοβο, σαν να Κι καλά. Και όταν Σουναρία, ο σαν να Μοσκοβολούσες Σαν Πασχαλιά Το ίδιο ξανά και ωραία, όταν γεμουσες, σαν Βλέπω και την Αλκίωνη Από τη Θεσσαλονίκη στην Παρία μας Καλώστεν, καλό μήνα σε όλους σας Να είστε καλά με υγεία, με χαμόγελο, με αισιοδοξία Μια μέρα με πολλαπλά μιλήματα σημερινή Αλλά και μια ευκαιρία βεβαίως να γιορτάσουμε την άνοιξη γιατί ο Μάιο μέσα σε όλα του έχει πολύ σπουδαία και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα δούμε και κάποια πράγματα που έγιναν μέσα στον Απρίλιο, κάποια σημαντικά γεγονότα του Απρίλιο, κάποιε γιορτέ του Απρίλιο, λουλούδια, ωραία πράγματα. Ό,τι μπορεί να έχει με τον Απρίλιο και να μα κάνει εδώ, ανοιξιάτικη λέει η εκπομπή. Θα ακούσουμε κι άλλα, θα ακούσουμε και το αγώνα τη Πρωτομαγιά, έχουμε πολλά πράγματα ακόμα μέχρι τι 10. Ε, Επίση το Skype άνοιξε, το άνοιξα και άρα σα περιμένει και στο Χρυσταλάκι μιλάω και στην Ευαγγελία Σεκελαρίου και στο Νίκο 72 και στη Σίλια και στην Αλκιόνη που είναι απ' έξω και στους τροπαλούς επισκέπτες που μας ακούτε αν θέλετε να μας πείτε καλησπέρα ο Συμπέθερος με δύο S σας περιμένει και με πολύ χαρά μέσω Skype να πούμε τις καλησπέρες μας και καλό μήνα γιατί πες πες θα πιάσει και με τα τραγούδια παρέα για να ξεκινήσουμε λίγο έτσι πιο χαλαρά να ακούσουμε κάποια τέτοια ωραία τραγούδια τα οποία σου φτιάχνουν μία διάθεση αυτό που είπε τώρα έτσι αλεξιάτικη αλλά εδώ είμαστε και αλλάζουμε διαθέση, ξέρετε πάρα πολύ μας αρέσει αλλά μελαχολούμε ξανανεβαίνουμε ξανατραγουδάμε ξαναχορεύουμε ξαναμετά το ε, γενικά δεν έχουμε τη μία και μοναδική διάθεση γιατί ποιο άνθρωπος γεννήθηκε και έχει μία και μοναδική διάθεση η αλήθεια είναι ότι ο Μάιο σου φέρει μία διάθεση για εκδρομή. ο Δημήτρης Μπάσης, ο Χρήστος Νικολόπιος. Και μια εκδρομή που αρχίζει από την Ομόνια και περνάει του μήνες του χρόνου και ασφαλώς ακουμπάει και τον Μάιο. Η εκδρομή μου αρχίζει απ' την Ομόνια όσο μ' αγαπάς θα ζω αιώνια Μάιο μήνα έχω βρει το δρόμο μου Να έρθω, να σε συνάντησω Κάθε χρόνο μόλις μπει χώρα Σαν χωράφι μοιάζει όλη Παίρνω το δυσάκι μου στον νόμο μου για να σε ξαναγάπησω. Μουσική πάμε στα νησιά, νύχτε με συνέργεια. Πάμε και πάμε και στα αστέρια. Πάστα τα όχι και τα μη, μην κολλά στα πρέπει. Η δικιά μας η εκδρομή όλα τα επιτρέπει. Θα χαϊδεύε το Ιουνίος Και στο φως θα καίγε το Ιουλίος Θα εκραγήγεις 15 Αυγουστό Μέσα στην καυτή αγκάλια μας Το κράσι που κάθε χρόνο το πριν οι παπαρούνες γίνουν κοκίνες, Θα χυθεί φέτο φέτος μες στα χαδιά μας Θα μεθύσει τα φιλιά μας Πάμε στα νησιά, με μεσημέρια πάμε και πάμε και στα αστέρια Ας τα όχι και τα πρέπει, Η δικιά μα η εκδρομή όλα τα επιτρέπει. Η εκδρομή, όλα τα επιτρέπει. Αυτό ήταν το ταξιδιάρικο ωραίο τραγούδι αυτό με το Δημήτρη Μπάση η εκδρομή. Και όπως είπαμε, δεν έχουμε μόνο μία διάθεση και δεν θα μπορεί να έχουμε μία διάθεση. Ξεκινήσαμε με ένα έτσι πολύ χαρούμενο κλίμα γιατί αυτή ήταν και η διάθεση μας σήμερα. Μια που είδαμε και πολύ ωραίου φίλου, και βλέπω εδώ ήδη πολύ, το, και το απόγευμα και το βράδυ μα γίνεται πολύ ωραίο. Γιατί έχω Α Αθηνική στο δωμάτιο Επικοινωνία, την Αλκιόνη, την Ευαγγελία Σεκελαρίου, το Κρυσταλάκι, τον Νίκο 72 και τη Σίλια να μου κάνουν παρέα. Και πάμε λοιπόν και στην άλλη πλευρά τη Πρωτομαγιά. Ε, ο Θωμά Μπακαλάκο έγραψε του τείχου και τη μουσική. Ένα από τα πλέον ε, από τα τραγούδια που έγιναν σύνθημα. Είναι το τραγούδι αυτό που λέει ότι δεν είναι αργία αυτή μέρα, είναι απεργία είναι το τραγούδι που μιλάει για την άλλη πλευρά του, του Μαΐου, της Πρωτομαγιάς, αυτή του αγώνα και της διεκδίκησης, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Ο Θωμάς Μπακαλάκος είναι ένα πολύ ωραίος συνθέτης, περιορισμένο το έργο του, αλλά πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ε, είχα τη χαρά να τον γνωρίσω και από κοντά. Κάποια στιγμή που κάναμε κάποια μαθήματα ραδιοφωνίας, πολλά χρόνια πριν, ήταν ένα από τους καθηγητές που μας ε, μιλούσαν για τη μουσική και το ραδιοφωνο και έτυχε να γνωρίσει έναν πραγματικά εξαιρετικό άνθρωπο εκτός από πολύ καλό συνθέτη παλεύει εργατιά δεν είναι αργία, είναι απεργία και ποια άλλη φωνή θα μπορούσε να εκφράσει αυτό το σύνθημα πιο καλύτερα και πιο δυνατά από αυτή του Βασίλη Παπακοσταντίου. και πως τους εργατές ξεσηκώνεις Προτι του Μαΐ με πως πως της εργατίας το πώνεις παλεύει εργατιά, παλεύει εργατιά πρότη του Μαΐ δεν είναι αργία είναι απεργία παλεύει εργατιά δεν είναι αργία είναι απεργία Παλεύει η εργατιά Πρώτη του Μάη και Προύτι του μαϊ με πόστι ξεργατιά στα πόνησ, παλευί εργατιά, παλευί εργατιά. του δεν είναι αργία, είναι απεργία, παλευί εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία, παλευί εργατιά. Δεν είναι αργία, είναι Αυτή ήταν η πρώτη του Μάη και θα πάμε σε ένα κοκκινό τρεντάφυλλο μαγιάτικο. Να φτιάξουμε το δικό μα εδώ τραγουδιστό Στεφάνι, από ένα δίσκο που είχε τίτλο Το μήνα, αυτόν εδώ που ξεκίνησε σήμερα. Ο δίσκος ήταν του Γιώργου Νταλάρα και ήταν ο δίσκος «Η Μάηδες, Η Μάιδε, η Ήλι μου. Είχε βγει 10 χρόνια από το ξεκίνημά του στη δισκογραφία και είχε μαζέψει αρκετού νεότερου δημιουργού. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα όμω είχε και ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα σε 45 στροφέ, σε μικρό δίσκο και μπήκε και αυτό. Στο δίσκο αυτόν, στους Μάηδες, στο δίσκο Οι Μάηδες Ήλιμου Και είναι πραγματικά ένα πολύ φωτήνο τραγούδι Ένα πολύ δυνατό τραγούδι Το κόκκινο τριαντάφυλλο Του Μίκη Θεδωράκη Κάθε πρωί ξεκίνουσαμε να πάμε στη δουλειά Στο λεωφορείο γελούσαμε Είμαστε δυο παιδιά. για τον πόλεμο γίνησαμε μαζί, όλοι μαζί τραγουδούσαμε, παλεύαμε μαζί. Σα στο μαύρο το φικες, το εμασυμαφή, εβάψε μαύρο τον ουρανό, κοκκινό τον διελώ, κοκκινό σκοτώθηκαν όνειρα ιδάνικα, γίναμε όλοι φαντάσματα, ζούμε συμβάτι Εσύ μες γενίκα, Υπαρέα στο δωμάτιο Επικοινωνία και μεγαλώνει με πάρα πολύ καλού φίλου και χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, να γιατί προσπαθώ να μην χάνω όσο μπορώ, παρότι πραγματικά είναι αυτή η περίοδο που έχει πάρα, πάρα πολλέ υποχρεώσει, να μην χάνω τι συναντήσει μα, τουλάχιστον την Πέμπτη, και όσο μπορώ και να ακούω και άλλε εκπομπέ εδώ στο, στο ραδιοφωνό μα. Ε, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που βλέπω αγαπημένου φίλου πλέον, παρότι δεν έχουμε συναντηθεί με, με του περισσότερου από κοντά ποτέ. Και βλέπω και τη Μέρι Όμικρο λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι, καλό μήνα, μέρη ε, Δηλαδή είναι μια πολύ ωραία βραδιά για μένα, αυτή η Πρωτομαγιά. Μετά από μια πολύ ωραία μέρα με πολύ καλό φίλο, να ακούμε τραγούδια και μουσική παρέα. Βόλυ, θα δούμε αν θα έρθει το Χρυσταλάκι. Δεν καταφέραμε τη Σίλια. Θα θέλει να ακούει εμά. Άλλη λοιπόν τώρα που έρχεστε, Αλκιόνι, Μέρη θέλετε εδώ να μα πείτε ένα καλό μήνα, εδώ το πούμε παρέα. Έχω ανοίξει το Skype και αν το ρίχμαστε και νομίζω ότι είμαστε με όλου φίλοι, εκεί θα μα βρείτε ω συμπαίθερο με δύο θα Σα κάνουμε εμεί αποδοχή και θα έρθετε εδώ να πούμε καλό μήνα μαζί παρέα. Και να πούμε και ένα τραγούδι: Γιατί όχι του Μαγίου. Ε, κόκκινο τρεντάφιλο για τον Αλέκο Παναγούλη το τραγούδι του τρόπιση ο Μήκη Γιατί είπαμε, είναι μια μέρα και ένα μήνα ο Μάιο ο οποίο έχει πολλά γεγονότα μαζί και ευχάριστα και άρεστα, όχι ακριβώ όπω είναι και η ζωή όλων μας και έτσι όπως ακριβώς είναι και τα τραγούδια που ακούμε σήμερα. Ένα πάρα πολύ λόγο του Μίκη Θεοδωράκη το επόμενο που θα ακούσουμε ε, σήμερα καταθένει και αυτό για όλους τους αγώνες ε, και βεβαίως πάρα πολύ συνδεμένο και με του αγώνες κατά της Χούντας, ο Δυσσέας Ελίτης ο μεγάλος πιετής μας, ο Μίκης Θεοδωράκη και ο Γρηγόρης Μπιεθηκότσης άξιονιστή και αναφέρομαι βεβαίως στο ένα το χιλιδόνη. Έχει. Το ένα το χελιδόνι έχει, έχει Κατατηλώνει με τόσο εκπληκτικά λόγια Με τόσο με, τεστ, με ένα μήνυμα Το οποίο δεν έχει εποχές Νομίζω ότι μα ξεπερνάει όλους Και ξεπερνάει και τις εποχές Γι' αυτό και υπήρξε Υπάρχει και θα υπάρχει για να Φωτίζει ε, Και άλλε γενιές και εποχές Χάθηκε από τους μάγους Το σώμα του Μαγιού Το έχουν θάψει σε ένα μνήμα Του πέλαγου λέει το πέλαγος βαθιά, σε ένα βαθύ που πηγάδι το έχουν κλειστό και από εκεί μέσα που έχει κλειστεί ο μύλησε μίλησε το σκοτάδι και όλη η άβυσσες και βγήκε το φως, αυτό, α, αυτό ακριβώς που ονομάζουμε εδώ εμείς φωτεινή πλευρά της ζωής, εκεί λοιπόν μέσα στο σκοτάδι, κάπου εκεί μέσα υπάρχει το φως και σιγά σιγά μπορεί να μεγαλώνει ε, και να γεμίζει τις ζωές μας, τις καρδιές μας τους φίλους μας και την καθημερινότητά μας, το μέλλον μας. Ένα <Λιμίσια> τροχέ λιμπώνει η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ίδιος τώρα, με κλείσες μέσα στα βουνά τε μου πρωτομάς τώρα, με κλείσες μέσα στη θάλασσα. αγαπημένους μου στήκους Σενα Σ' ένα βαθύτη βάδι το έχουνε κλειστό μύρισε το σκοτάδι κι όλοι οι άφησο Δεν μου τώρα μέσα στις Πάσχαλιές και εσύ Δεν μου ρωτωμάς τώρα μύρισε στην Ανάσταση Του... Περιμένοντα σε λίγο θα σα πω ότι θα... το χρυσταλάκι τελικά θα είναι παρέμβαση για να μα πει καλό μήνα. Βλέπω και την Ερατό Λοιπόν, σήμερα θα παίξουν τα ποτήρια θα μου φύγουν όλα. <laughs> Χαίρομαι πάρα πολύ που σα βλέπω. Θα σα το λέω πόσο μπορώ. Γιατί να, με το που βλέπω ότι έρχεται και ένα κρύο φίλο και είναι α πούμε τώρα βλέπω την Ερατό δεν μπορώ να σας κρύψω τη χαρά μου που σα βλέπω. Είναι σαν να έχουμε μαζευτεί όλοι μαζί οι φίλοι σε ένα τραπέζι διαδικτυακό και να τα λέμε ε, πραγματικά Χαίρομαι. Καλησπέρα, καλό μήνα τι ευχέ μα. Σε λίγο θα έρθει να μα πει καλό μήνα η, η Αναστασία και τραγουδιστά. Θα θε να μα το πει όλοι μαζί αρέ, και θα δείτε τι ωραία που θα ξεκινήσει ο μήνα. Ε, ευχαριστούμε και για το μηνυματάκι που βλέπω ο ήλιο. Καλησπέρα, Δημητρινέχρηστρο, Ανέστη και καλό μήνα. Είδατε δεν τα έχουμε πει καθόλου. Καλό μήνα, υγεία, χαμόγελο σε όλους μα, αισιοδοξία και ε, ε, να, ακούσουμε ακόμα, να ακούσουμε τώρα και ένα τόρτο τη Πρωτομαγιά. Της Μέρας. Το, το είπε και να ακούσουμε. είναι το σήμα κατά τεθέν στην ελληνική δισκογραφία τη μέρα. Ε, τη Μαρίτα βλέπω, τη Μαρίτα Κιού, Γεια σου Μαρίτα, καλησπέρα και σε σένα. Καλό μήνα, ε, τώρα που σε βλέπω που ήρθε παρέα μα και σε σένα. Ακούμε τραγούδια του Μάη, ακούμε τραγούδια τη Πορτομαγιά, τραγούδια του Αγώνα, αλλά τραγούδια και των λουλουδιών. Της, τη. πώ να το πω, ένα από του πιο ωραίου μήνε του χρόνου, ο Μάιος, δεν έχει πολύ κρύο, δεν έχει πολύ ζέστη Τα πάντα βρίσκονται σε, σε δημιουργία Η φύση όλοι μας ανοίγει το δρόμο Και όλοι μπορούμε να κάνουμε σχέδια 1η Μαΐου Με του, του Μάνου Λοΐζου αυτή τη φορά Είπαμε να τα ακούσουμε Η Αλκαιόνη με τον Μάνου Αλλά εμείς εδώ Στη συλλογή αυτή που έχουμε μαζέψει Με τραγούδια σχετικά και σήμερα ε, έχουμε βάλει το, με τον το Βασίλη αλλά ε, αλκαιώνει. Θα αρχιστεί, δεν νομίζω να σε χαλάσει, βέβαια. Θα χαλάσει. Να ακούσουμε άλλη μια φορά τον Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνο, να τραγουδάει το Σάντοχ τη σημερινή μέρα. Σέρα, καλησπέρα και σε σένα. Στο φοβάμαι ήταν η εκτέλεση αυτή. Δίσκο τρομένο. Πρώτη Μαϊδο κι απ' τη βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. χιλιά σημαίες κόκκινες μαύρες ο Φεντερίκο η Κατρίν και η μόν. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος πουν το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ Μας μου, Μαρία, μήπως θυμάσαι εκείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος πουν το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ. Τη Μαΐου, μαύρα τα ξένα, κλείσε το τζάμι μην κρυώσει το παιδί. Και ηλικινούτη για πολλού πρώτη Μαου, επειδή ακριβώ ήμουν και στα νησιά, πριν από λίγες ημέρε ήμουν στη Σαντορίνη. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν εκεί για σεζόν. Άρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα θα είναι μέρα απεργία. Αλλά δεν είναι μόνο τι κάνει κανεί σήμερα, τελικά νομίζω. Τι γνώμη μου λέω τώρα, μια που το συζητάμε εδώ στο δωμάτιο επικοινωνία, αλλά μ, δεν είναι ακριβώ τι θα κάνουμε μόνο σήμερα. Είναι πόσο το μυαλό μα βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται, κινείται με τον σωστό τρόπο, σκέφτεται όλα αυτά που συμβαίνουν σε εμά και στου δικού μα ανθρώπου μας ψάχνουν. Όσο μας ψάχνουν, εσείς τα πάτε να ακούσουμε το Ρασίλοι μαζί για την Πορτομαγιάστη Σαντορίνη. Εκεί ήμουν χθες. Το μετά, να το φιλώσω στο νησί αυτό. Η Ελήνια Παπα-Νικολάτρα, Μαγιάς της Αντορίνης Προνιά μετά της νιώθεις των καιρό Είχα μπροστά σου μίλη Μέσα στα μάτια σου να σβήνει Πόσο πονούν οι αναμνήσεις Όταν καθούν οι πρώτες οι χαρές. Τώρα δεν θέλω οτιδήποτε. από χτες. Την ψυχή μου πάλι να ξυπνήσει. Πρότωμα για Με μαζί και η αγάπη είναι μια πληγή. Που κονεμένες μνήμε, έχει αδύσει. Πορτομάκια στη Σαντοήνη, Κόνια μετά τη νιώτη των γερών. Υχα μπροστά σου την ώρα των γυναικών. Λέσα στα μάτια σου. Αγιά στη Σαντορίνη Προνιά μετά Της νιώθεις τον καιρό Είχα μπροστά σου Μήνα παρόν Μέσα στα μάτια σου Να σβήνει Εντάξει, είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να μου κάνετε Για την πρώτη του μήνα να βλέπω τόσους καλούς φίλους Πάρα Βλέπω και τον Ορίωνα ο Ρίωνα, απίστευτο. Μετά από τόσο πολύ καιρό που τον χάσαμε, ξέρω ότι ο Ρίωνα παλιά έκανα δύο εκπομπέ πραγματικά πολύ ωραίε με pop μουσική, κυρίω από τη δεκαετία του 80, του 70 και του 90, ε, κάποια στιγμή δημιούργησε ένα δικό του μουσικό κανάλι, εδώ, διαδικτυακό, και χαθήκαμε στην πορεία ο Ρίωνα. Τι κάνει, τα λέει, στολούμα σπεί. Γέλα στο δωμάτιο επικοινωνία. Έχω ανοίξει και το Skype να σα πω και το κρυσταλάκι είναι τιμό να μα τραγουδήσει κιόλα και να μα πει καλό μήνα. Ε, ε, ορίωνα ψυμπέθερο με δύο S είναι ε, το Skype. Αν έχει και τέτοιο τρόπο επικοινωνία, ε, να σε κάνουμε αποδοχή, να σε ακούσουμε. Έχουμε τόσο πολύ καιρό να σε ακούσω και χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω εδώ από ψευδάριά μα. Πραγματικά, πολύ καλού φίλου βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα ο μήνα. Ε, καλό μήνα, καλησπέρα σε όλους. Τραγούδια του Σπορτομαγιάς, τραγούδια του Μαου του του και μέχρι να. Καλέσουμε το κρυσταλάκι και να έρθει στην παρέα μα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θέλω να το στείλω στον φίλο μου τον να που τον βλέπω. Ξέρω ότι ακούει pop, ξέρουμε με τραγούδια. Εμεί σήμερα η εκπομπή είναι με ελληνικά κυρίω τραγούδια. Και έτσι θα στείλω στον Ορίονα ένα τραγούδι που πιστεύω να είναι πιο κοντά σε αυτά που ενδεχομένω θα του άρεσε. Ένα τραγούδι που μιλάει και τον Μάιο, από τα πιο σύγχρονα, Το Μάιο του Αγώνα. Είναι ο Φίλιππο Πλιάτσικα. Αν θα μπορούσα, τον κόσμο θα άδασε. Ανάμεσα στα άλλα πολύ ωραία που λέει, Αναφορεί και την πρώτη του Μάη. Στον Ορίο καλό μήνα. Πρώτη φορά που την είδα, στεκότανε Και νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα Μα δεν ξεχνώ του κορμιού της στα κύματα yeah, yeah. Την είδα πάλι στι σόχθες του Βόλγα Που ένα στρατιώτης τη φώναξε όλγα Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο Τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα Θα ξαναέβα για τη θάλασσα Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα Θα ξαναέβα για τη θάλασσα Στον πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει Γραμμένο κάπου στο κολό μου την Πρίμη, τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν. Και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία. Πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητέ θα ξεσπούσαν. Και μια αλλιωτική ζωή θα ζητούσα Αν θα μπορούσα τον κόσμο να αλλάζα Θα ξαναέβα φαγαλάζ για τη θάλασσα Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα Θα ξαναέβα φαγαλάζ για τη θάλασσα times Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires the slave places Years of fire, strife and sorrow While the so-called benefactors were snatching lands From their crusaders to their conquistadors Disrespectful conquerors treating natives like whores The day I hear the Lebanese babies cry I see imperialistic minds crossing the line Smart bombs, stolen moments They true are the conscious riches as if they were rodents Mankind is in an open With nature, we intervene without respecting the structure of people. They're cutting down our master's streets and Mother Earth still counts. Sheer casualties. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and fit the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and fit the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται Κι Για μια Ελλάδα, Ελλάδα που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άρθα Θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα Κάτι αν μπορούσα να έβαζα Φωσαν να έβαφα Χαίρομαι που ο καθένας ακούει με το δικό του τρόπο Με το δικό του μέσο Ο Ρίωνας μας ακούει μέσα από το κινητό ε, Μας λέει σήμερα Λοιπόν ο Ρίωνε, μια που επέστρεψες με κάποιο τρόπο Θέλουμε οπωσδήποτε να μάθουμε τα νέα σου έχει ανοιχτή πρόσκληση μέσω Skype να κάνουμε μαζί εδώ και να τα πούμε μια Πέμπτη, μια εκπομπή. Να ακούσουμε τραγούδια μαζί και να μα πει και τα νέα σου. Τι κάνει που βρίσκεσαι, ε, Καλό είναι να χανόμαστε, αλλά να ξαναβρισκόμαστε έτσι. Λοιπόν, αυτά για το φίλο μου τον Ρίωνα. Και τώρα η, το κρυσταλάκι είναι έτοιμο και περιμένει. Να δείτε τι ωραίο που είναι το διαδίκτυο από το σουφλί για να μα πει την καλησπέρα του και να ξεκινήσει πολύ ωραία ο μήνα μα και με φίλου που αγαπάμε. Γιατί είναι πολύ ωραίο να ξεκινά το μήνα ακούγοντα ανθρώπου που εκτιμάς, Ανθρώπου που αγαπά και αυτοί μπορεί να είναι διαδικτυακοί φίλοι που δεν του έχει γνωρίσει ποτέ. Και μπορεί και να μην χτιστοποιηθούμε με κάποιου και ποτέ δεν είναι φοβερό αυτό, αλλά το διαδίκτυο έχει τον τρόπο του να μα φέρνει κοντά όλου. Για να δούμε λοιπόν. Τώρα ετοιμαστείτε να υποδεχτούμε όλοι παρέα το κρυσταλάκι μα από το μακρινό, αλλά και τόσο κοντινό μα σουφλί. Μια μικρή διακοπούλα μπορεί να κάνετε στον ήχο, αλλά είναι αυτή η μετατροπή που γίνεται κάθε φορά που κάνουμε μια κλήση στο Skype. Για να δούμε. Για να δούμε αν έχουμε την Αναστασία παρέα μας Αναστασία. Ανακούπομαι Καλώς την ακούγεσαι, κάτσε να σου δυναμώσω λίγο ακόμα Για να σας ακούσουμε περισσότερο τώρα Γεια σας, γεια σας <για> Καλό μήνα Καλό μήνα Αναστασία και δεν θα μπορούσε να, να μην είναι ένας καλός μήνας Όταν ξεκινάει με τέτοια παρέα Αχ, η κοινική σα είναι υπέροχη Μόνο που δεν μπορώ να τη χαίρομαι τελευταία και εγώ λέω, αυτό ακριβώ έλεγα πριν την αναστασία, αλλά να που σήμερα αφενό μπαινίδα και ένα φίλο που έχουμε εδώ. σω δεν τον έχει προλάβει εδώ τον Ορίο να τον έκανε εκπομπέ. Όπω ε... δεν τον πρόλαβα τον Ορίο. Και ήταν από του αγαπημένου μου μουσικέ απίστευτε, μάλιστα στη δεκαετία τη δική μα. Με λέμε. κάποιο τρόπο, μια που ήρθε, παρέα πάλι, πρέπει να επιστρέψει ο Ορίονα με κάποια στιγμή. Έτσι, δεν είναι, συμφωνεί. Συνά και νομίζω ότι κάτι έγραψε ο Ορίονα, ότι όντω θα αρχίσει να κάνει εκπομπέ ξανά πάλι. Ωραία. Να επιστρέψει λοιπόν εδώ και στο Music Heaven πραγματικά. Ε, μα έχει λείψει και η Ερατό και η μέρη Όμικρο. Λέω τι δώρο είναι αυτό το απόψινο, παιδιά. Η Αλκυόνη, η Ευαγγελία. Είδε, είδε. ποδαρικό κάναμε εκεί. Η Σίλια, εγώ και ε, τελικά μαζεύτηκε όλος ο κόσμο. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι όσο πολύ ωραία πέρασα σήμερα την ημέρα από, με φίλου, άρα τόσο πολύ ωραία περνάω και το βράδυ με του διαδικτυακού μα φίλου εδώ στο Music Hammer Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ παρέα. Μου. Θέλω να σα το λέω γιατί ωραία είναι όταν το νιώθουμε να το λέμε. Αναστασία, τι κάνει, παίρνει μέσα τα νέα σου, τι έκανε, σήμερα δουλεύει. Η ε, Αναστασία όχι, έχει φούρνο, ένας να πω, δεν ξέρετε πάντα, γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά, πάντα. Αλλά λύγεται, ε, ε. Ε. Σήμερα, εδώ μα τα χάλασε πολύ ο καιρό. Είχαμε ετοιμάσει να ανεβούμε πάνω στη Δαδιά. Κάθε χρόνο εκεί πάμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μέρο. δεν την α... α... αρχή ξεκινήσαμε. Ετοιμάσαμε τραπέζια, καρέκλε. Στα... Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Πήγαμε, τα στήσαμε, ανάψαμε φούτια. Και τελικά. <laughs> Μαζεύτηκαν τα σύννεφα, μα έπιασε η βροχή και μετά πήγαμε σε ένα κτίμα κάποιου φίλου ο οποίος ήταν πολύ πολύ όμορφα εκεί, μαζευτήκαμε, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Εμείς το πιάσαμε το Μάι πάντως μια φορά, εντάξει. Ε, ε, ε... Είναι αυτό που λέει, που λέει ναι. από πάντα ο λαός, ότι η παρέα είναι που κάνει τη διαφορά, είτε έχει ήλιο, είτε έχει βροχή. Ε, πραγματικά είμαστε εδώ στο χωριό, εδώ δηλαδή και στο σουφλί στην περιοχή που μένω Έχουμε μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα και πάρα πάρα πολύ όμορφη ε, Όταν μαζευόμαστε πραγματικά είναι απίστευτο, περνάμε υπέροχα Εχθές μάλιστα πρέπει να σας πω ότι εδώ είχαμε και ένα έθιμο Κάθε πρώτη του Μάη, ξημερώνοντας για 1 του Μάη, mm -hmm. μέσα στο χωριό γίνονται ζημιέ. Προγραμματισμένε δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, προγραμματισμένες ζημίες προγραμ, δηλαδή βγαίνουν ομάδες μέσα στο χωριό κρυφά ναι. Και κάνουν ζημιές μέσα στις αυλές Δηλαδή μπορούν να σου πάρουν τις γλάστρες, τις καρέκλες Μπορείς να τις βρεις πάνω στα δέντρα κρεμασμένες Τους κάδους Παλιά κάνανε και πολύ πολύ άσχημες ζημιές Δηλαδή αφήνανε καρότσες ξέρεις, να βγουν στο, στο δρόμο Να κυλήσουν πράγματα, διάφορα τέτοια ε, με τα χρόνια βέβαια όλα αυτά έχουν εξαλειφθεί η, η, η αλήθεια είναι ότι χθε που βγήκαμε και είδαμε αλλού καρέκλειες, αλλού χαρίκατε μάλλον, Αναβιώ... φαίνεται ότι αναβιώνει το έθιμο ε? να κάνουν τέτοια πράγματα όπως κάνουνε παλιά σας άρεσε λέει, ευχάριστο ε, ήταν ναι ναι υπάρχουνε βέβαια και γκρινιάρδες που τους χαλάσξες όλη την ε, την αυλή εκεί, τα λουλούδια. Υπήρχε μια κυρία πέρυσι, α πούμε, για παράδειγμα, που έσπαιρνε τα λουλούδια τη για να τάχει την άνοιξη να είναι όλα περιποιημένα και ξαφνικά mm. βγήκε στον μπαλκόνι και δεν βρήκε ούτε μια γλάστιδα. <χω> <χω> <χω> και όλο αυτό είναι από του φίλου όμω. Ωραία, ωραία, ωραία. ωραία. <χω> Μ' αρέσει. δεν το ήξερα αυτό, δεν το είχα ακούσει ποτέ. Αυτό δεν γίνεται παντού. Εδώ, εγώ όταν ήρθαν ύφοι εδώ στην κορονοφωλιά, εδώ το βρήκα και έγινε. Η αλήθεια ήταν ότι την πρώτη χρονιά που ήρθαν ύφοι μου κάναν χοντέρικα ζούρα. Έχω κι εγώ λίγο τρέλαμε εδώ με την αυλή μου. μου. Τα πήραν όλα από εδώ απ' έξω. Τα ψάχνα να τα βρω σε όλο το χωριό. Ναι. Ποιο τέτοια είναι τέτοια είναι τα... λοιπόν. Για πε μου, <σχει> Αναστασία λοιπόν, το αγαπημένο σου τραγούδι Ανεξιάτικο Μπορεί να μην λέει πρωτομαγιά το τραγούδι, να μην λέει μιλάει για το Μάι αλλά για κάποιο λόγο να σου δημιουργεί, α πούμε, μια ωραία ευχάριστη διάστηση Μάι Να το έχει συνδυάσει ε, ε, με την Άννη. Ει, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το έντεχνο τραγούδι, το ξέρει, και μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του νέου κύματο. Αυτά τα λατρεύω δηλαδή. Ε, βέβαια μου αρέσει πολύ και το παραδοσιακό τραγούδι γιατί η φωνή μου είναι για εκεί ε, όμως τραγουδάω πάρα πολύ ευχάριστα ό,τι μπορώ ό,τι μπορώ σου είπα με την παρεούλα που καμιά φορά ανταμονόμαστε γιατί τελευταία τα έχουμε χαλάσει εκεί άλλο ασχολείται από εδώ, από εκεί ε, Τραγουδάμε πάρα πολύ τσιτσάνια. Ο, ο μπουζουκτή μα, για να σου πω έτσι, είναι τσιτσανόβιο. Το αρέσει ο τσιτσάνι, τον λατρεύει τον τσιτσάνι. Μα έχουμε πει εξάλλου ότι έχουμε αφήσει σε μια εκπομπή <laughs> όπου θα σα είχαμε ένα τραγουδί στο μυαλό μα. Εγώ ακόμη ντρέπομαι για εκείνη την εκπομπή. Αυτό με κρέμασαν εντωμεταξύ, αλλά τι να κάνουμε. Ήταν όντω ήταν πολύ ανάγκη τώρα. Δηλαδή, η εκπομπή αυτή έχει ανοίξει στο μπλοκ. Είναι μια εκπομπή. Φάδασμα, έτσι. Το κάναμε αυτό. Το ανακοινώσαμε, είχε ανοίξει το μπλοκ. Είχαμε με το κεφάλι κάτω. Τι θα γίνει η εκπομπή να σα πω με την ευκαιρία ότι την επόμενη Πέμπτη έχω, έχω κάνει ήδη μια συνέντευξη και την έχουμε ηχογραφήσει Η πρώτη μια μισή ώρα θα είναι η ηχογραφημένη εκπομπή αλλά πιστεύω θα τη βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα Ο Αποστόλης Ακάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε και στον διαγωνισμό του Music Heaven Ο οποίος είναι ο ίδιος μπουζουξής και συνθέτης Ήρθε στην Αθήνα τις μέρα των Γιορτών και κάλαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα εδώ παρεά μαζί Ακούσαμε ωραία τραγούδια μαζί, μα έπαιξε με τον μπουζούκι. Ε, θεωρώ ότι θα την απολαύσετε. Θα παίξει την επόμενη Πέμπτη αυτή. Την άλλη Πέμπτη θα την ακούσετε. Ε, είναι μια μισή ώρα κουβέντα εδώ, στο σπίτι. θέλω ε, να μπορώ να την ακούσω, Δημήτρη, γιατί τελευταία ξέρει τι από τι εκπομπέ σα και γενικά από το Music Heaven. Όλοι όσο μπορούμε. Εγώ λέω ότι όσο μπορώ, τουλάχιστον εδώ θα είμαστε εδώ. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο Πστόλεν συμμετείχε και στο διαγωνισμό με, το, με ένα τραγούδι του Music Heaven. Θα έχει να μα πει πολλά ενδιαφέροντα γιατί έχει παίξει μπουζούκι Αναστασία και φίλοι με, με τους μεγαλύτερου και τους σπουδαιότερου μουσικούς ε, που σχεδόν με όλους πρέπει να σα πω. Έτσι. Είναι πολύ σπουδές μουσικός Αποστόλης. Θα τον έχουμε την άλλη πέμπτες στο το Τραγουδιστά και θα μας πει ωραία πράγματα. Σήμερα έχουμε την Αναστασία όμως. Αναστασία θες να σας να ένα τραγούδι και να μας τραγουδίσει μετά. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω αν το εντωμεταξύ. Σκεφτόμουν, να... άργησα να μπω κιόλα γιατί έλεγα πώ θα τραγουδήσω εγώ τώρα, τι θα πω, και θα ανοίξει κάρπο το τέλο πάντων στη φορά... δική σου εκπομπή που είναι τόσο όμορφη, τόσο ανάλαφρη, τόσο ανοιξιάτικη, τόσο γουρματιστή. Δημήτρη. Τέλο πάντων, βρήκα ένα τραγούδι. <laughs> <laughs> θα σα το πω πιο μετά. Ωραία. Κάλυψε κα καλ, εδώ λοιπόν. Βάλε μια ανατελή. Ελπίζω να κρατήσω τον τόνο. <laughs> θα βάλω δίπλα λοιπόν εγώ τώρα, αναστασία, το Δημήτρη Μητροπάνο. Θέλει το Δημήτρη Μητροπάνο δίπλα πριν τραγουδήσει, εσύ να τραγουδήσει ο Μητροπάνο. Φυσικά σοβαρολογίε. Ο οποίο είχε έστω. και επέτειο τώρα, πριν από λίγε μέρε, μαζί με το, τον Απρίλιο, μαζί με τον. επέτειο δυστυχώ απόλυε, μαζί με τον uh, Νίκο Παπάζοκλου. Θα ακούσουμε τα συναξάρια. Από ένα δίσκο εξαιρετικό που είχε κάνει με τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Ένα τραγούδι που αναφέρεται και αυτό στην Πορτομαγιά. Για πάμε να τα ακούσουμε. Δεν ίσω τα γνωστά Πορτομαγιάτικα, γιατί στο τίτλο του δεν αναφέρει πουθενά Πορτομαγιά, αλλά είναι ένα τραγούδι. Που κάνει ένα φορά στην Πρωτομαγία Τα Συναξάρια Ένας εξαιρετικός δίσκος Ο Γιώργος Χατζηνάσκιος με τον Δημήτρη Μητροπάνο Πάμε να τα ακούσουμε Και αμέσως ε, μετά Εδώ παρέα είμαστε με την Αναστασία Το μέλος κρίσταλλο Για όσου ε, φίλου ακούτε απέξω έξω Και δεν ξέρετε τι ακούτε Έτσι; Εδώ στο πέστο τραγουδιστά Στο ραδιόφωνο του Music Heaven Τα Συναξάρια και ακόμα μία θέλει δόνη μου πετάς πηγή στην παρανομία και τις νύχτες περπατάς κι φωνή σου ξεχασμένη σε ένα μπάγλαμα κλεισμένη. κι φωνή σου ξεχασμένη Σ' ένα μπαγλάμα κλεισμένη Μουσική Σ' είχα βρει στα συναξάρια Τα σβησμένα και παλιά Δάκρυ μέσα στα δαμάρια να κυλάς πρωτομαγιά Και θυμητικά τα χρόνια που είχαν φωνή τα ειδόνια Και θυμητικά τα χρόνια που είχαν φωνή τα ειδόνια τα βαγόνια η ζωή εδώ και εκεί χάλασες ωραία χρόνια Βέλγιο και Αμερική Τώρα μέσα στο φλιτζάνι βγάζεις τους καίμους Εργιάννη Τώρα μέσα στο φλιτζάνι Βγάζει τους καλοί μους σε ελληνικά. Ακούτε ραδιο Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven. Δεν υπάρχει πουθενά, μόνο εδώ πέρα είναι το musicheaven.gr. Το δικό μα ραδιόφωνο. Το δικό μα ραδιόφωνο και η δική μας, το δικό μα κρίσταλο. Είναι μαζί μου παρέα εδώ από το Σουφλή, χάρη στο διαδίκτυο. Παρέα στο δωμάτιο επικοινωνία είναι η Μεριόμικρον, η Αλκαιόνι, η Ευαγγελία, Σακελαρίου, ο Νίκο 72, ο Σέρα, η Σίλια και υποδεχόμαστε μαζί τον ε, Μάιο. Επίση έχουμε τη Μαρίτα έξω τον Ορίωνα μετά από πολύ καιρό. Είναι η μεγάλη έκπληξη για μένα τη βαδιά Ορίωνα εδώ που τον είδα. Ευχάριστη έκπληξη. Η Αντωνία Κασίνα, ε, η οποία έγραψε και ένα ωραίο μήνυμα είδα εδώ τώρα, στο, στο, στο, ένα post-it στην αρχική σελίδα. Καλή πρωτομαγιά σε όλου και μα ευχαριστεί για τι μελωδίε και την γιορτινή διάθεση. Χαιρόμαστε αν σας την έχουμε μεταφέρει έτσι. Ε, Αντωνία, ε, Σέρασ είπαμε, Αλκιόνι, ο Δευκαλίον, νέο, νέο μέλο για μένα. Η ήλιο, η Ερατόμα μαζί με τη Μαρία, την καλησπέρα μα. Και βλέπω τώρα, ήρθε και aspect, ο Σάσπεκτ, ο οποίο κάθε Δευτέρα βάζει τη δική του. Μουσική Πινελιά, το δικό του ξεχωριστό διαφορετικό στυλ ε, που έχει ε, κάθε Δευτέρα βράδυ 10 με 12. Την καλησπέρα και από εμά και τι ευχές μα για καλό μήνα. Χρυσταλάκι, είσαι εκεί. Εδώ είμαι. Εδώ. Είστε ε, έτοιμοι. Δημήτρη, να σου πω, πώς. εμένα ο Μάη είναι ο αγαπημένο μου μήνα. Και εμένα, μου πάρα πολύ. Ε, όχι μόνο ότι μ' αρέσει. Γεννήθηκα εγώ το Μάιο ή με ταυράκι. Γεννήθηκα στι 7 του Μάη, δηλαδή σε 7 μέρε γίνομαι 40. Α, <laughs> μικρού ακόμα. Ναι, ναι, Οπότε, πώ μπαίνει να κάνουμε κανένα εορταστικό, Λέω, είναι ευκαιρία η γιορτή. Εσύ δεν κάνει ευκαιρία από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω, άμα πέσει πάνω μα, θα ξέρει. Η εκπομπή διατίθεται για τέτοιε ωραίε γιορτέ. Δηλαδή, για γενέθλια. Εκεί και το Σιλιάκι νομίζω ότι έχει γενέθλια, αλλά δεν ξέρω πότε ακριβώ. Ναι, μην τα κρατάτε αυτά που κρυφά, παιδιά, να μα τα λέτε εδώ, να γιορτάζουμε όλοι Ναι, και εκείνη είναι ταυράκι. Θυμάμαι ο Βασίλη Μπισάξ. Τον θυμάσαι, Βέβαια. Ε, τον Βασίλη Βασίλης, βέβαια Ο Βασίλη ήταν λοιπόν 6 Μαου και εκείνο. Ήμασταν πολλά τα βράγια λοιπόν. Α, πολύ ωραία. Ευκαιρία για γιορτή εδώ που ψάχνουμε. Ξέρω ότι έχουμε κάνει εκπομπή ακόμα και πριν το γάμο. <συστηνή> λοιπόν, δεν ξέρω τι λεξακούσε αυτή η αναστασία. Είχαμε κάνει ένα ζευγάρι που μία εβδομάδα πριν παδρευτεί αφιέρωναν τραγωδία. Τώρα το θυμάμαι, ναι, ναι, τώρα που το λε. Ήταν μία από τι δημοφιλέ τρει εκπομπέ μα αυτή. Έχει περάσει την ιστορία. Λοιπόν. Πότε έχει γεννήθει, είπε. 7 Μαου. Την άλλη εβδομάδα, ε ναι, την άλλη εβδομάδα λοιπόν. Ωραία. Να σου πω νιώθω πάρα πολύ καλά. Νιώθω πολύ πολύ όμορφα. Ειλικρινά άλλοι λένε ότι δεν θέλω να λέω τα χρόνια μου τέλο πάντων. Εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Πρέπει να σου πω ότι νομίζω ότι τα 40 είναι από τις καλύτερες ηλικίες. Νιώθω πιο όρημη. Νιώθω έτοιμη για πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να τα κάνω πιο νέα. Ε, έχω αναθεωρήσει και πολλά πράγματα ε, στη έξι, ζωή. Ακριβώ ακριβώς αυτό, συμφωνώ μαζί σου απολύτω, Αναστασία. Ναι, έχουμε ναι, κατασταλάξει ναι. του φίλου που πραγματικά έχουν, ε, να, έχουν επηρεάσει και έχουμε επηρεάσει και εμεί τι ζωέ του. Ε, του ναι, πραγματικού ναι. φίλου δηλαδή και του πραγματικού ανθρώπου που έχουμε δίπλα μα. Όλα αυτά θέλουν κάποια χρόνια για να συμβούν. Άρα... Τι, όταν είσαι πιο νέο, νομίζει ότι είσαι άντροτο. Ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Έχει και λίγο την νεανική την τρέλα. Όμω όλα αυτά βλέπεις ότι τελικά δεν είναι τίποτα. Από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να σε χτυπήσει οτιδήποτε τέλος πάντων στη ζωή σου. έτσι; Και λε, θέλω να, θέλω να ζήσω, θέλω να το ζήσω, θέλω να περάσει και αυτή η μέρα και να μου χαμογελάει. Θέλω να είναι όμορφη τέλος πάντων και πάνω απ' όλα, Δημήτρη, να ευχόμαστε για την υγεία μας και τίποτα άλλο. Όλα έρχονται και όλα έπονται. Ε, όταν έχουμε την υγεία, όλα τα καταφέρνουμε. Εγώ πρόσφατα, πρόσφατα δηλαδή τον Νοέμβρη που μα πέρασε, είχα ένα τύχημα με το αυτοκίνητο. Ε, χτύπησα, ήμουνα μέσα με το παιδί. Ε, Κατέβη. Το θέμα είναι ότι έκλαψα για το αυτοκίνητο, ότι γκρίνιαξα ούτε τίποτα. Είπα πανευελία μου: Ζω. Ζει και το παιδί μου, είμαστε καλά. Και να σου πούνε από χθε πει ένα άλλο αυτοκίνητο. Πήρα ένα άλλο αυτοκίνητο. Μια χαρά με άνθρωπο... τις υγεία <laughs> Ναι, όταν οι άνθρωποι είναι καλά και έχουν την υγεία του όλα έρχονται μπορεί να είναι μια σφαλιάρα εκεί αλλά τέλος πάντων περνάει και ξαναέρχονται τα καλύτερα στη ζωή μας να είμαστε πάντα αισιόδοξοι ό,τι κι αν μας συμβαίνει Δεν υπάρχει καλύτερο μήνυμα αυτό από το να το λέμε πρώτο Μαγιά, πρώτο του μήνα και πρώτο Μαγιά μάλιστα έτσι, έτσι. Ε, Τι θα μας πείτε Αναστασία λοιπόν για να πάει ακόμα καλύτερα και τραγουδιστά να ξεκινήσει ο μήνας Οχ, κάθε φορά <laughs> Λοιπόν Την δροσιά του δ Καλογιάννη, το έβαλε εσύ στην εκπομπή σου, δεν άκουσα. Ποιο λες, <laughs> λοιπόν, το άνοιξε το παράθυρο» Όχι, δεν το έχω βάλει και είναι από τα πιο ωραία τραγούδια αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το άνοιξε το παράθυρο». Ελπίζω βέβαια να το πω καλά για να μην με... Θα το πεις <laughs> με τον δικό σου τρόπο και έτσι δεν έχει εσπασία. Εδώ με ξέρεις τραγουδά. για μας, εδώ τραγουδά εγώ συνέχεια το ζητούμε να ποτέ Εσάς, δεν, δεν ακούω, ήταν. Εσαι ακούω και μου αρέσεις πάρα πολύ. <laughs> <laughs> και, και το λέω άλλο, πρέπει να τραγουδάμε. Το συζητούμενο δεν είναι να θα τα πούμε εμεί καλά ή όχι. Εξάλλου δεν είναι η δουλειά μα, δεν είμαστε επαγγελματίε τραγουδιστέ. Το τραγούδι είναι για όλους, για να περνάει yeah. τα αυτόματα όλων. Και δεν είναι για να είναι μόνο του να Αν έχω την αλήθεια, αλήθεια τα, τελευταία μου, τα τελευταία μου χρόνια με τη δουλειά που κάνω τώρα, δηλαδή, έχω παρατήσει πολύ τη μουσική, δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να κάνω πράγματα. Ακριβώ. Είναι το χαπάκι ε, μα ε, το ε, τραγουδί. Ναι. Δεν πρέπει να το καταλείπουμε ποτέ. Μην το... Και δεν πρέπει να έχουμε τέτοιε για μένα Όχι, δηλαδή. όχι, τραγουδάω και στο μπάνιο τραγουδάω ακόμα. Ακριβώ. Δηλαδή. Στο μπάνιο, οπουδήποτε νιώθουμε <laughs> να τραγουδίσουμε, είναι ένα χαπάκι το οποίο δεν, θα... δεν πειράζει πουθενά. Μόνο καλό κάνει. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που θα μα πει. Άρα λοιπόν, άνοιξε το παράθυρο να μπει η δροσιά να μπει του Μάι, Ε. Ναι, ναι. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Από τα πιο ωραία. Και αυτό του Γιώργου Χατζινάσκιου είναι η μουσική. Και η στοίχη του Ερνίκο Θαλασίνα. Πολύ ωραία. Αν τρώσει μέχρι Σήμερα με την Αναστασία Καρακατσάνη, το μέλο Κρίσταλλο. Σα καλά, Δημήτρη, για τη διαφήμιση. Τα λόγια ήταν καλά, καλά και ετοιμημένα Μάλα Μα ματένιος το σταυρό χωρίς καδένα Άνοιξε το παραθύρο να μπει, Δρος να μπει του Μάη Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού κι άλλου η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παραθύρο να μπει, ντροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού, κι άλλου η ζωή μας πάει. Ήβερές ήτανε χρυσές, Χρυσές και οι αλυσίδες Που δέσανε τα νιάτα μα Πως δεν τις είδες. Άνοιξε το παραθύρο να μπει Δροσιά να μπει Του μάι. Εμείς γυαλού κίνησαμε γυαλού, κι ζωή μας πάει. Άνοιξε το παραθύρο να μπει, δροσιά να, να μπει του Μάη. Εμείς γιαλού, κινήσαμε και γυαλού, γυαλού κι άλλου ζωή μας πάει. Respect, respect. Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσει ε, καλύτερα <laughs> μήνας. Ε, Πραγματικά εγώ λέω Αναστασία, χρυσταλάκι μας, Αναστασία Καρακατσάνη, να για με ένα πανεδεπόνημο, πότε θα σε ανακαλύψει κάποιος εκεί στο σουφλί που βρίσκεται σε, από τους, ε, και να δισκογραφήσετε ένα τραγούδι. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να γράφω τραγούδια και να γράψω ένα τραγούδι και να συστήσω στήσω να το τραγουδίσει. Εξαιρετική. Αχ, πολύ θα το ήθελα ειλικρινά Μακάρι <laughs> να έχω αυτό το ταλέντο δηλαδή ξέρει ότι επομένως θα έχεις μια πρόσκληση να τραγουδήσεις Πραγματικά ε, χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που συναντιόμαστε Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά για εμάς εδώ που μας τραγουδάς Για κάποιους μπορεί να σε κάνουν πρώτη φορά εδώ στην παρέα Αλλά ε, θεωρώ ότι κάναμε το καλύτερο ξεκίνημα για τον μήνα αυτόν εδώ. Πα ακούει ο Γιάννη ο Δέοδο. Θα μια πινελιά στην εκπομπή μου. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δώρο, γιατί δεν ήταν μια πλήνα για μα, ήταν δώρο. Πακού και ο Γιάννη ο Δέοντα, μαζί με τη μαμά του, με τη Μαμά που κάνει και αυτή οι εκπομπέ αναδιαστήματα κατά κύριο. Ναι. Και η λίμνη βεβαίω από τη Σαλαμίνα, τα παιδιά, την καλησπέρα μα. Ε... Καλησπέρα. Και τι ωραία φωνή λέει ο Αδίο. Ο, Γιάννης. ο, ο, ο Γιάννη. επί τρία βλέπω. Ο, όλοι μαζί, οι τρει έτσι είμαστε εδώ και η Αλκιονη. Και νομίζω ότι πραγματικά κάθε φορά που σ' ακούμε. Ε, φτιάχνει η μέρα μα, φτιάχνει το βράδυ μα, φτιάχνει ο μας μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιράζεσαι μαζί. Η μας. Ειλικρινά δεν ξέρω αν έχω τόσο όμορφη φωνή, αλλά το θέμα είναι ότι μου αρέσει να τραγουδώ. Νομίζω ότι έχω σωστή φωνή λόγω τη δουλειά. Δηλαδή το, λόγω, το ότι εντάξει έκανα σπουδέ πάνω στη μουσική. Τώρα τόσο υπέροχη δεν ξέρω αν είναι. Ε, νομίζω ότι ο καθένας έχει το σημείο του η κορή να έτσι. Δεν ξέρω αν μπορώ δηλαδή, να τα λέω όλα τα τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάσεις καλύτερα όταν λες τραγούδια τα οποία σε εκφράζουν, έτσι, όχι ό,τι να είναι. Λα, αυτό είναι Σήμερα Στις σήμερων ημέρες μας δηλαδή, για να βγει ένας άνθρωπος και να γίνει γνωστός έτσι, αρχίζει και τραγουδάει και τραγούδια που δεν του αρέσουν, που δεν τον εκφράζουν εντάξει, για να γίνει γνωστός, το λέω αυτό, έτσι. Ε, Σε ευχαριστούμε πάρα χρόνια, πολύ. Δημήτρη. Είναι θαυμάσιο είναι αυτό Το θαμπάσιο. μουσικό Είτε... στερέωμα είναι πολύ δύσκολο. Δυστυχώ. Για την ψυχή μα όμω είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι πάρα πολύ ωραίο να γεμίζουμε τον χρόνο μα, τον ελεύθερο χρόνο μα, με τέτοια πολύ ωραία δημιουργική παρέα όπω είναι όλη αυτή εδώ που έχει μαζευτεί σήμερα. Και πραγματικά ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τόσου πολύ καλού διαδικτυακού φίλου μαζευμένου εδώ να καλωσορίζουμε το Μάιο. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο ωραίο μήνα. Μια που είναι και ο δέος και η ελλήνες και μας ακούνε εδώ παρέα από την Σαλαμίνα. Η οποία είναι πολύ ωραία και αγαπημένη μέσα Σαλαμίνα. Να ακούσουμε και τα παιδιά. Να ακούσουμε Φυσικά. τον ωραίο καιρό που έχω ένα τραγούδι τους έχω. Το οποίο θα μπορούσε να είναι πολύ ωραία ένα μαγιάτικο τραγούδι. Γιατί μιλάει για έναν ωραίο καιρό. Έχει μια πολύ ωραία μελωδία έτσι αλληλεξιάτικη. Να ακούσουμε και τα παιδιά. Ε? Φυσικά τι λες τώρα στους ορολογές. Δέος και Ελλήνια λοιπόν, ενώ βρίσκονται αυτή τη Σαλαμίνα. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι εδώ παρέα τους ακούμε. Είναι και η μαμά Δέος εκεί την καλησπέρα μας. Καλό μήνα παιδιά. Γιατί η και... μαμά Δέος έχω ακούσει ότι κάνει υπέροχε συνταγές. Όχι έχω διεύει, έχω διαβάσει δηλαδή κάπου εδώ πέρα έτσι λίγο στο τσάτ που έκλεψα. Συνταγές ε. Ναι, θα επιστρέψουμε, ναι, ναι. γιατί είχαμε κάνει μια εκπομπή, θυμάσουμε μια εκπομπή με συνταγές που είχαμε κάνει. Πώς τα Χριστούγεννα ήταν μια χρονιά. Πώς όπου... δεν το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Αυτές με κάποιο τρόπο πρέπει να τις ξανανεβάσουμε κάπως, για να... γιατί είχαμε... ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες τις εκπομπές. Είχαμε τον τρελάκια που είχε δώσει μια συνταγή από τη Θεσσαλονίκη, τότε ήταν παραίωνο. Αυτά κάνει η παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven, αυτό είναι που μας διαφοροποιεί και από τα άλλα τα ραδιόφωνα με τις λίστες, γιατί είμες εδώ δεν έχουμε λίστα, είδαμε τον Δέο και την Ελλήνια και, τη και λέμε δεν ακούμε και τον ωραίο καιρό. Να ωραίος καιρός. Στην ίδια παλιά ιστορία Να μείνουμε φίλοι <Τσχυ> Πως θε να δείξεις αγάπη Σε μια κυρία Αν κάνω για σένα Το πρώτο βήμα και κρίμα Δεν είναι αμαρτία Να πεισει με ψέμα Ωραίος καιρός Για <Τσχυ> σβραχή πάντα Απ' τη βεραντά θα'ν ανοιχτώ στη νύχτα όταν μ' αγγίξει Την αμηχανία τα φώτα να σβήσω. Που θε να δείξει αγάπη σε μια κυρία? Αν κάνω για σένα, Το πρώτο βήμα Τι κρίμα δεν είναι. Αμαρτία να παίξει με μένα. Ορτέο καιρό πα τρέχει πάντα. Πάντα την αγκαλιά μου Αν μπορείς να ανοίξεις Ο ουρανός Αυτή η βεραντα να ανοίξω Στη νύχτα όταν αγγίξεις Αυτός ήταν ο ωραίος καιρός Έτσι αυτές οι μελωδίες νομίζω Αυτή η μελωδία τριάζει πάρα πολύ στην άνοιξη Τριάζει πάρα πολύ στο Μάιο αυτές οι μελωδίες Ε Αναστασία τι λες εδώ είμαι εγώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σα. Έτσι, ακορντεόν. Δηλαδή. Α πούμε, σήμερα εδώ που, που διάλεγα τα τραγούδια, γιατί έκανα πολύ γρήγορα έτσι, την επιλογή των τραγουδιών για σήμερα, ε, που, θα ακουσ, που ακούμε τη λίστα που έχουμε μαζέψει με τα τραγούδια, υπάρχουν ένα-δύο τραγουδάκια τα οποία, μέχρι το που τα άκουσα, λέω αυτά, παρότι δεν αναφέρω πουθενά το Μάιο, εμένα, αν μου έλεγε κάποιο να το τοποθετήσω σε ένα μήνα, δηλαδή παίρναμε τραγούδια και λέγαμε να το τοποθετήσουμε στου μήνε, θα το τοποθετούσα στο Μάιο. Και θέλω να τα μοιραστούμε παρέα, μια που είμαστε εδώ μαζί Αναστασία και φίλοι, και να μου πείτε αν συμφωνείτε κι εσείς. Το κριτήριο σου ποιο ήταν δηλαδή. Το κριτήριο μου είναι ότι όπου τα άκουσα, τα δύο τα τραγούδια, όταν, ή όταν τα ακούω, αυτό που μου δημιουργεί είναι ένα συνέστημα από τη μελωδία τους, από τον τρόπο που τα τραγουδούν οι τραγουδιστές. Και μ, το συνέστημα που μου βγάζουν είναι... Μια ωραία, δροσερή μέρα νυκτιάτικη Με όλα τα λουλούδια, ας πούμε, παντού Όλη τη φύση να οργιάζει παντού Και να βγαίνεις έξω να προπατάς στον δρόμο έτσι, Και να σφυρίζεις, ας πούμε Αυτή την αίσθηση Δημήτρη, ναι, ναι. στην Άνοιξη ταιριάζουν δηλαδή και στο Μάιο Εντάξει, γενικά στην Άνοιξη ταιριάζουν τραγούδια Τα οποία βρίσκονται και σε μίζωνα κλίμακα Αλλά και σε ελάσσονα κλίμακα Σκέψω δηλαδή πως η άνοιξη. Σου φέρνει και εκείνη τη γλυκιά την κατάθλιψη έτσι που νιώθεις πάρα πολύ όμορφα όταν είσαι ερωτημένο, α πούμε, για παράδειγμα, έτσι ε, σου αρέσει αλλά σου φέρνει και την χαρά οπότε είναι από τους μήνες γενικά ο Μάης, αλλά και η Άνοιξη γενικά η εποχή που ταιριάζει πολύ και η Ελλάσσονα κλίμακα και η Μίζονα Ήα να δω, δραγωνία. δεν ξέρω σε ποια κλίμακα είναι θα μου πει εσύ τώρα, χαίρομαι που σε έχω δόνες ωστία δεν ξέρω αν την Ελλάσσο λε σε ποια κλίμακα. Ελλάσσονα κλίμακα λέμε τι μελαγχολικέ τη κλίμακε, τι κλίμακε τι λυπημένε, έτσι να στο πω λίγο πιο mm. λαϊκιστή. Yeah. Δεν ξέρω, μπορεί όλα αυτά που λέω τώρα να βρίσκονται στο μυαλό μου, στο διαστραμμένο μυαλό μουσικό μου του Συμπέθερου. Αλλά θα Εσύ μου πει, είσαι είμαι σίγουρο ότι την έβαλε στην uh, μέσονα κλίμακα διότι είναι ο χαρακτήρα σου τέτοιο. Δεν ξέρω, θα μου πείτε. <laughs> λοιπόν, είσαι πάντα πολύ. Θα τα βάλω και τα δύο παρέα δίπλα-δίπλα. Ε, το ένα είναι με... Δεν θα σα πω τι είναι, θα τα ακούσουμε και θα μου πείτε μετά. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε μαζί και τα δύο πολύ παρέα. Για πάμε. Θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλε κι εσύ πιο πολύ κι έγινα παιδί μου για πάντα δική σου Όμως ούτε το'χα σκεφτεί κι ούτε το'χα όνειρευτεί πόσο ευτυχισμένη θα είμαι μαζί σου Το πρωί με ξύπνα με φιλιά, μου χαιδεύει μετά τα μαλλιά κι όλη μέρα γελάς λογιάλες τρυφερά και γεμίζεις στο σπίτι χαρά Πόσο χαίρομαι που με αγαπάς πάντα κάπου τα βράδια με πας και τι νύχτε ρωτά, σαν και εγώ σα αγαπώ. Αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Αυτό το είναι το ένα και αυτό είναι το δεύτερο. και τα ίδια να τα φουλιά. Τα με στι φουλιά. Μαζί μα καφέ με τι μένα, λιγά τα κουδούλα, η εμένα, τριμένε τι για μυγδαλιά, και λα τα τα φουλιά. Τι ωραία, Άννη, Μάιο. Για μα και λέτε τα πουλιά, εδώ και την παρέα. Ορίστε. Για πε, σε ποια κλίμακα ήταν αυτά που ακούσαμε. Με τόσο βαρολογή, με τόσο πουλάκινα και κελαϊδάει, πιστεύει ότι ήταν στην Ελλάδα κλίμακα αυτό το δοραγόδι. Το Βαλσάκι. Σε και ποιά... κελαϊδών τα πουλιά. Πάντω προ το Βάλ νομίζω ότι είναι η μουσική. Βαλσάκι που με πάει. ήταν, ναι, ναι. ναι Βαλσάκι. Και τα δύο αυτά, και τη Σοφία Βέμπο 3, και 3, ο Νίκο ήταν, Φυσικά. Είναι πιστεύει ότι σου πάει δηλαδή προ το Μάιο αυτή η μουσική, όχι, ή εμένα με πάει. Φυσικά. Είναι τόσο ζωντανό, τόσο. Ε, τραγούδι όμορφο φυσικά και πάει για το Μάιο Που, για το Μάιο, την Άνοιξη, για το την, καλοκαίρι Η, η Αλκιόνη μου γράφει εδώ ότι το τραγουδά μαζί με τη μαμά της <laughs> το, το προηγούμενο με τη Σοφία Βέμπο μάλλον ε. Ναι, ναι, ναι ναι Αυτά είναι ξέρεις της εποχής ε, τη μαμά μου, τη πεθερά μου, τη δική σου τη μαμά. Το πιστεύει όμω ε, ότι ε, όσο ε. μεγαλώνουμε, εγώ τόσο πιο πολύ με αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Παλιά τα άκουγα και έλεγα: Πουφ, Τι είναι αυτά. Δεν μπορούσα να τα ακούσω, ξέρει. Είδε Σε... πόσο μεγαλώνει, γίνεσαι όλο και πιο ποιοτικό, Εγώ νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, αρχίζουν και αλλάζει ο τρόπο που ακού. Φυσικά. Το φυσικά. τι θεωρεί. Δηλαδή, όπω αντίστοιχα, α πούμε, μια, η αγαπημένη μου τραγουδίστρια είναι. Και ενδεχομένω το ξέρετε όσοι ακούτε εδώ πέρα, όσα χρόνια είμαστε παρέα. Σχεδόν είμαστε πλέον αρκετά χρόνια. Από το 2009 είμαστε εδώ στο Music Heaven και κάνουμε εκπομπέ. Ε, για μένα είναι η Billie Holiday, μια τραγουδίστρια με πολύ λίγε οκτάδε, αλλά με πολύ μεγάλο ηλέστιμο για μένα. Α, όταν ακού λοιπόν Billie Holiday, το αντίστοιχο ε, ελληνικό θα μπορούσε να είναι η Σοφία Βέμπο, α πούμε για μένα. Κάπω έτσι. Ε, δηλαδή αντιλαμβάνει τη μουσική. Όταν είναι μια περίοδος που εισαι 15, 17, 20 και ακούς μια pop μουσικές ε, ακούς και αυτά και λες, έλεος παιδιά, κλείστε το. σκέψω πόσο χρονών είναι αυτά τα τραγούδια, πόσο διαχρονικά είναι που ο κόσμος ακόμη τα θυμάται, έτσι. Και σκέψου τα ξαραδιασκευάζουν τώρα, έτσι. την δική μου την οποία ε, ε, δεν είχαν βγει στην εποχή μας. Κι όμω τα ξέρουμε, κι όμω τα γνωρίζουμε. Κι αν και αν αποκλείονται ακόμη τα τραγούδια, θα τα μάθουν και τα νέα. Αναστασία και φίλοι επανέρχονται. Α πούμε τώρα βλέπει η μεγάλη επιτυχία που είναι το σύριαλ το κάτω παρτάλι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Στο Μέγκα. Ένα έτσι σύριαλ με μαύρο χιούμορ. Ωραία, εγώ το βλέπω. Μ' αυτό. Λοιπόν, ε, έχει ένα τραγούδι με τη Σοφία Βέμπο. Το οποίο το κάνανε η Μάμπα σε μια νέα έκδοση. Και έχει γίνει και επιτυχία. Ακούγεται. ακούγεται. Που λέγεται Χοριό μου, χωριου μου επανέρχονται όλα τα ωραία τραγούδια από το παρελθόν που είχανε μελωδίες που είχανε ωραίες φωνές Ξαναγυρίζουν με κάποιο τρόπο και εγώ το πιστεύω αυτό αν, ήταν, αν δεν, δεν είχαν καμία αξία πιστεύω όπως και άλλα τόσα πολλά πράγματα θα είχαν χαθεί και αυτά στο χρόνο ε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε Έχεις παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία δηλαδή η κρίση μάλλον σε όλο αυτό έχει συνετελέσει ότι δεν βγαίνουν τραγούδια πια. Ε, προφανώς δεν υπάρχει και το χρήμα να βγουν, να προβληθούν. Ε, έτσι νομίζω δηλαδή. Και τα δηλαδή. βγαίνουν δεν ωραία ξέρω. πράγματα. Εγώ να σου πω άκουσα τον καινούργιο δίσκο του Γιάννη Πάριο που έβαλε τώρα ένα δίσκο, το έδωσε μία εφημερίδα την Κυριακή που μα πέρασε. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι όσοι μπορούν να του... καταφέρουν να βγάλουν τραγούδια είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, κρατήσει στο μουσικό στερεό, άνθρωποι ποιοτικοί έτσι, που έχουν ακόμα να προσφέρουν και ξέρουν καλά ότι νομίζω ότι θα το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι εποχέ είναι πάρα πολύ δύσκολε. Δεν μπορεί να βγάλει ένα τραγούδι έτσι τσακ τσακ και να γίνει, να γίνει επιτυχία. Γιατί πολύ, πολύ πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί, α πούμε. Το χρήμα θα είναι πολύ παροδικό. Ε, Εντάξει, ναι. μια συζήτηση αυτή που παίρνει πολύ χρόνο και δεν θα ήθελα να την ανοίξω. Ε, Ο... Και δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει, μπορεί να πει κανεί ότι θα βγάλει χρήμα από αυτό που κάνει, αν μιλάμε για τη μουσική τουλάχιστον που ακούμε εδώ εμεί. Έτσι. Ε... έτσι, έτσι. Από τη μουσική που ακούμε εμεί δεν υπάρχει. αυτή, αυτή που ακούμε να τόση ώρα εδώ και όσοι μπορούμε να ακούσουμε ακόμα όσο παρέα, δεν νομίζω ότι σήμερα θα... το κίνητρο για κάποιον θα είναι να βγάλει χρήματα. Δεν, δεν, θα είναι <laughs> ουτοπία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ε, αυτή την εποχή στο Ελληνικό Τραγούνιο. Πάμε και ένα από το αντάρτητο κολλημέρι του Τζαβέλα, του Πάνο Τζαβέλα. Για πάμε να ακούσουμε. Με τη Χάρη Αλεξίου. Η Χάρη Αλεξίου τότε, εδώ και με τη χρυσή εποχή, εποχή των Μποάτ, αυτό που έλεγε, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί συμμετείχε ο κόσμο και τραγουδούσε και χειροκροτούσε και είχε γίνει μέρο και κομμάτι τη ε, παράσταση, η συμμετοχή. Το ακούω τι συναυλίες και το λέει η Νατάσα Μποφίλιο Αυτό το τραγούδι Δηλαδή τον έχω δει δύο φορές και τις δύο φορές το είπε Και αναφέρομαι στο Μάιμ Μάιμ Ε Χρύσο Μάιμ γιατί αργήσες Σήκω σου κι άλλαξε Να μας φέρεις τα λουλούδια και την άνοιξη με τη χάρη σε Αλεξίου τώρα. Αρκετά ο συμπέθενος. <Συλίου> <Συλίου> και κάψτε τα δίκο στη γη να γίνουμε όλοι αδερφοί. Μάη, Μάη, Χρύσο Μάη, τη μας σες σας και δεν να μας φέρεις Go listen Ξέρει. <συσιακή> Πολύ καλή και χάρη σε Αλεξίου εδώ. Ε, Αναστασία. εδώ είμαι. Αυτό να θα ήθελα να ξεκινήσω με το, το τραγούδι. Ξέρει από πού είναι η καταγωγή του τραγουδιού, <συσιακή> Τα στοιχεία του πάντω είναι μικρασιάτικα. Αυτό ξέρω ότι είναι από το Αντάρτικο Λιμερί του πάνω Τζαβέλα. Το είχε ποστάρτη και το πρωί η στο Facebook αυτό το τραγούδι. Α, να μα πει η Μέρι τότε. Είναι λοιπόν από τον Τάρτε Κολλημέρι του Πάντου Τζαβέλα. τα στοιχεία του, δηλαδή. Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί μου έρχονταν ένα υπηρότικο έτσι, κάπω. Αλλά μου έρχονταν και το βιολί μέσα που υπάρχει. Μου έρχονταν όταν ήταν και λίγο μικρασιάτικο. Γι' αυτό σε ρωτάω για τι ρίζε του, για την Αυτ, καταγωγή Αυτό είναι, είναι του Πάντου Τζαβέλα. Εγώ αυτό που ξέρουμε ναι. του Πάντου Τζαβέλα και το τραγουδάι Χάρι Αλεξού. Είναι πρωτότυπο τραγούδι, δεν είναι παραδοσιακό δηλαδή. Έχει τι γραμμέ ενδεχομένω που θυμίζει. Παραδοσιακό, ναι, αλλά ναι, ναι. είναι δικό του. Του πάνω Τζαβέλα. Και είναι και ο ρυθμός του είναι αντικριστό, δηλαδή μπορεί να χορευτεί σαν αντικριστό, γι' αυτό το λέω αυτό. Ενδεχομένω, αλλά εδώ είναι και τα μηνύματα, γιατί ο Τζαβέλα, στους επιτοπλίστων, εκτό από τα Αντάρτικα, έχει πει τραγούδια πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Δηλαδή, δεν έλεγε τραγούδια εύκολα. Η τραγούδια αυτό, γιατί η παράδοση γενικά μα έχει συνηθίσει σε, σε πιο ανάλαφα θέματα, σε θεματολογία εννοώ. Γιατί δεν είναι μόνο η μελωδία, είναι και η θεματολογία τους. Υπέροχο ο... τραγούδι πάντως. Ποιο κύριε Παντελής, αν δεν το θυμάστε, ο έντοιμοι άνθρωπο κύριε Παντελή και αυτό δικό του είναι. Ε, μια που πεις για την παράδοση όμως, έχω δύο παραδοσιακά μαγιάτικα τραγούδια. Μπορείς να φανταστεί ποια μπορεί να είναι αυτά? Εσύ που είχε τις ε, κρυσταλάκι μας. Ε... Τώρα εγώ θα σου πω, εδώ έχουμε ένα έτσι που είναι για το Μάη <χω> αλλά δεν είναι παραδοσιακό, ε. Ποιο λες θρακιοτικό ποιο λες. Το λένε Λένιερθη Μαΐης, του Χρόνια Ιδονίδη. Αυτό είναι παραδοσιακό, εδώ θρακιοτικό Θα μας το πεις, θα το, το ξέρεις, θα θυμάσαι απ' ε, Να βρω τους στίχους μόνο, γιατί το ήξερα, αλλά δεν το θυμάμαι όλο απ' έξω οπότε θα κολλήσω κάποια στιγμή και άμα είναι να σα το πω, να σα το πω καλά τουλάχιστον γιατί αυτό ε, είναι. Και μπορώ να... ναι. αυτό και... είναι το τραγούδι το ένα. Είναι με τον χρόνο Ιδονίδη. Πώ το είπε, εσύ το είπε, πώς... Ποιο. Λένιρθη θα... Μαή, Αυτό είναι. Ναι, ναι, γιατί εγώ κάπω αλλιώ. Λέ, λένε, Πώ το λε, Εσύ, Λένιρθη Μαή, Σαμαν Κελιαμαν. Αυτό είναι. Ναι, και έχει πολύ ωραία μελωδία αυτό. Ε, Κάτσε να το βρω από τώρα. Γιατί τα βρίσκω και τα χάνω εγώ μετά, ξέρετε. Επειδή φτιάχνουμε τι λίστε την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, όχι, αυτό που έχω εγώ. Είναι με το χρόνο Ειδονίδη, είναι βέβαια. Αλλά είναι τώρα μάη, τώρα φέρνει. Αυτό δεν το ξέρω. Μέχρι να βρει το άλλο εσύ, άκου αυτό. Για να ακούσει, Πολύ παλιά, το χρόνο Ειδονίδη. Δηλαδή. Που είναι και από εκεί δικό σα, ε, ο χρόνο Ειδονίδη. Μπορεί και να το ξέρω τώρα, ακούω κοντά στο, απλά δεν μου έρχεται ο τίτλο. Για να δούμε όμω. Πάμε, ήρθε και ο Σάκη ο κρουπό. Καλώ στο Σάκη. Καλό μήνα, Σάκη. Καλό μήνα, Σάκη. που τον βλέπουμε. Εδώ διαβάζω και τα πώ, εδώ για τη συνέντευξη. σε μια πολύ ωραία συνέντευξη, ο Σάκης την Ιουλία, mm. Ναι, ναι, εχθές με ρώτησε κιόλα αν τη διάβασα και τράπηκα κιόλα. Mm. δεν πρόλαβα να τη διαβάσω <laughs> αλλά θα το κάνω Στο η περιοδικό μας εδώ που έχει η αναπτήματα. Διότι ναι, αναιτήματα. ο Σάκης είναι όντω ένας καταξιωμένο άνθρωπος και πρέπει τέλος πάντων να... Να μαθαίνουμε και για του δύο φίλου. Και βλέπω εδώ το πώ έτυχε να δω πολλέ ανταπαντήσει. Και αντί να ότι θα γράφαν όλοι για το έργο, τελικά πώ γίνεται κάθε φορά και ξεφεύγει η κουβέντα. Μπαίνει ένα άνθρωπο να πει μια δική του άποψη <laughs> εκεί και, και φεύγει πάντα η κουβέντα. Πάντα τελικά προς το σκοτάδι μα τραβάει. Αλλά εμεί ξανά πάμε προ τη φωτεινή πλευρά τη ζωή. Θα τα καταφέρουμε όμω, να, να, να πηγαίνουμε συνέχεια προ το φω. Δύο παραδοσιακά θα ακούσουμε. Να δούμε αν θα βρει και η αναστασία να μας χαρίσει ακόμα ένα τραγούδι. Ε, το αυτό που είπε στο πολύ ωραίο του χρόνου η Δονίδη. Τώρα μάει, τώρα Θέρτης. Μαγιάτικο και αυτό παραδοσιακό. Τώρα που τα ακούω έβαλε λάθος ως τόνος παιδιά. Ναι ρε τώρα, τώρα το καλοκαίρι, χωρίτσα, κορίτσα, κυμζά χαρά το. Ναι ρε τώρα, τώρα το καλοκαίρι, χωρίτσα, κορίτσα, κυμζά το. Τα συνείδητα του ναρκάν και λοφρίδα και ξανθεί. Ναι, ριχίνο, κοινού, νοδιάζονη χάμπη. Που ρίτσα, το ρίτσα κοιμψα χαράτο. Ναι, ριχίνο, κοινού, νοδιάζονη χάμπη. και εξ αυτοί Μέρ' τα γιώτα, γιώζα με κουδούνια κουρίτσα, κορίτσα, κύμιζα χαράτο Μέρ' τα γιώτα, γιώζα με κουδούνια κουρίτσα, κορίτσα, κύμιζα Μάης μαραίνει τα παιδιά καν' και ξανθή. Νερ' κιθέ κιθέ ρούστα τουρίτσια, τουρίτσα, τουρίτσα και μζαχαράτο. Κι θες, κι θες ρωστά κορίτσα ριτσά, το κι μισά χαράκο. είναι τα παραδοσιακά τραγούδια, τα δημοτικά και ο τρόπος που, και τα λόγια που χρησιμοποιούν που είναι καταπληκτικά έτσι Κοριτσάκι, Ζαχαράτο και Καγκελοφρίδα είναι εδώ πέρα η, το, η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού ε, το, εγώ το είπα λάθος πριν είπα και Θέρτης, το πήγα πως λέμε Θέρτης, φόρτη, Φίφτης, Σίξτη. είναι <laughs> <laughs> ενώ το είπε τώρα μάη, εκεί πήγε ο τώρα Θερτής έτσι, είναι το σωστό. Για να τα λέμε, Τώρα ποια είναι η παιδιά? Η Καγγελοφρίδα? Ναι, που λέει στο τραγούδι, λέει η Καγγελοφρίδα. Δηλαδή πώς είναι το, το Φρίδι Κάγγελο. Ε, τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, Μια ερώτηση αυτή είναι για προσκεψη προσκέψει περί συλλογή. 1η <laughs> <laughs> Μαΐου, να βάλουμε και κάποια ερωτήματα έτσι σημαντικά να σκεφτόμαστε. Για να πάει καλά ο μήνυμα. Αυτό είναι πώ το βλέπει αυτό που θα θαυμάζει τέλο πάντων. Τι το βρίδι το μάτι κάγγελο. Γιατί το κοριτσάκι ζαχαρά το καταλαβαίνει ότι ναι, εντάξει είναι γλυκιά ε, ναι, σα ζάχαρη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά καγκελοφρίδα, ποια είναι. Ε, καγκελοφρίδα, εντάξει. Λοιπόν, άκουνε δίπλα και εσεί. μα μήνυμα, περιμένουμε. Λοιπόν, ετοιμάσου εσύ ε, Αναστασία, γιατί θα ακούσουμε άλλο ένα παραδοσιακό. και μετά ε, ναι. θα ακούσουμε το βρέ στο τραγούδι. Το βρέ το τραγούδι. Ε, ετοιμάσου. <laughs> γιατί τώρα έχετε η γλυκερία και τραγουδάκαι και αυτή το Μά με τα λουλούδια σου, λέει η ελεγγερία. Oh, oh, oh. λοιπόν, και μετά, μέσα στο κρυσταλάκι, έρχεται να μας πει... Τι θα μας πει πρέπει να είναι ένα ε, Μάη. Είναι δρακιώτικο αυτό που θα σας πω τώρα. Ε, είναι Το τραγουδάει ο Χρόνης Αϊδονίδης. Το Μαγιάτικο είναι και αυτό, το Μαγιάτικο, ε. ε, η έτσι είναι το... Μαΐς. Ο τόνος στο «ΟΙ». Μαΐς, στο με τα λουλούδια σου. Για πιαστείτε από τη Σαλαμίνα στο σουφλί στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Να ακούσουμε και μια εικόνα έτσι από, τα, από την παράδοση, θα θέλω να κάνω μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια, να μαζέψουμε αυτά τα ωραία παραδοσιακά όμω, Όχι εγώ, τσαμπά και τέτοια. <laughs> ε, πραγματικά παραδοσιακά τραγούδια, όπω του Χρόνου Ισαϊδονίδη, όπω του Ιδούμου το Σαμίου, όπω πολύ ωραία Ο Χρήστος Τζιμίκα, να μαζέψουμε τέτοια ωραία δημοτικά τραγούδια και υπηρώτικα και από τη Θεσσαλία, και πάνω από εκεί, από, την, από τη Θράκη, και από, το, από την Κρήτη, και να κάνουμε μια ωραία εκπομπή με παραδοσιακά. Το συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό που ακούσαμε τώρα, μάλλον μας τραγουδούσε ο πατέρας μου, άκουσες τι είπε. <laughs> Λέει, γεννήθηκα το Μάη και μάγια δεν φοβούμαι. <laughs> Α, βέβαια. Φοβερό, εντάξει, δεν το φοβάρα λόγια. Έχει φοβερούς, η παράδοσή μας έχει φοβερούς στίχους, που μέσα από αυτούς τους στίχους μπορείς να βρεις τι δισιδαιμονίες οι άνθρωποι είχαν, τι έθιμα είχαν, τι πιστεύανε, ε, Όμορφε λέξει, χτισμένες η μία δίπλα στην άλλη. Ε, η παράδοσή μα είναι υπέροχη, Δημήτρη. Και σε κάθε τόπο, επειδή ο κάθε τόπο ήταν ξεχωριστό, δεν ήταν ενωμένο, δηλαδή, α πούμε, δεν ξέρανε κάποτε εδώ στη Θράκη πώ ήταν κάτω στην Αθήνα, δεν είχαν ιδέα πώς με, είσαι, βέβαια, πώς... βέβαια. Έτσι. ζούσαν. Λοιπόν, είχαν φτιάξει το δικό του τρόπο ζωή, δηλαδή, μια ολόκληρη Ελλάδα με διαφορετικού τρόπου ζωή, με διαφορετικά έθιμα, διαφορετικά φαγητά. Γι' αυτό και αν έχουμε δει πολλά πράγματα δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Έχουμε ένα πάνω ακόμα ναι. και αν δεν ταξιδέψουμε, δηλαδή αν δεν ανέβω ποτέ στο σουφλί, θα έχω χάσει πάρα πολλά πράγματα και σε γέύσει και σε ανθρώπους και όπω αντίστοιχα αν δεν πάει κάποιο άνθρωπος κάπου αλλού στη ζωή του και πώς, πώς, πώς, πού να πρωτοπάς και πόσο να μπορέσει, τελικά να πας να δεις πράγματα. Αλλά αυτό είναι και το ενδιαφέρον κάθε τόπο, έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι, και ακριβώς. όσο μπορέσουμε Όσο μπορέσουμε ο καθένας <laughs> Περισσότερο ό,τι προλάβουμε πλέον Ο καθένας όπως λέει και ο Γιώργος Νταλάρας Το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί ε, Πάμε Κρυσταλάκη ε, Τι θα μας πεις το λέγεται το τραγούδι πες, Μαΐς Αυτό, το, αυτό είναι Λεν ήρθε Μαΐς Έτσι είναι το στίχη του είναι η γίγνα, είναι ένα τραγούδι του γάμου, βλέπω εδώ πέρα και κάποιες πληροφορίες που έχει, το τραγουδούσαν λέει και το χόρευαν στο σουφλί, στις γίγνες τα κορίτσια φίλες της νύφης όσο διαρκούσε το βάψιμο των χεριών. Αυτό ήταν ένα έθιμο που γινόταν εκεί κάποτε, Πάνω και το τραγουδόσανε τότε. Παράλεψη, συγγνώμη, μόνο επειδή με ρωτάει ο Σάκης ποια είναι η και επειδή και οι φίλοι και άλλοι καινούργοι μπορεί να μην ξέρετε. Λοιπόν, ακούτε την τη εκπομπή, πε το τραγουδιστάκι, για 10 λεπτά ακόμα. Ε, σήμερα κάνουμε μια που είναι πρωτομαγιά αφιέρωμα στο Μάιο, με τραγούδια τη Μαγιάτικα. Ε, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα και την Αναστασία Καρακατσάνη. Το μέλο Κρίσταλο, ε, η οποία μα κάνει παρέα και τραγουδάει κιόλα και μιλάμε. Και λέμε ωραία πράγματα και ενδιαφέροντα. Και μα έχει χαρίσει ήδη ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και θα μα χαρίσει ακόμα ένα δεύτερο, εδώ και την παρέα. Ε, και θα το μοιραστούμε μαζί με τη Μέρη, την Αλκιόνη, την Ευαγγελία, τον Νίκο, τον Σάκη στο δωμάτιο επικοινωνία, την Αντωνία Κασίνα που μα ακούει απ' έξω, τον Γιάννη, τον Δέοντα, τη Σίλια, του φίλου μα, τους, τους επισκέπτε που μα ακούνε και δεν του βλέπουμε. Λοιπόν, πολύ όμορφο το σουφί, λέει η Δημήτρη Αλκιόνη. Να πα. Λοιπόν, το κρυσταλάκι μας είναι, για όσους δεν ξέρετε, το μέλος <laughs> κρύσταλο ε, που θα μας πει τώρα ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό τραγούδι, το δεύτερο που μας χαρίζει απόψε, έτσι για να πάει καλά ο μήνας. Καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, δεν γίνεται. Λέν, ήλθι, Λένε ηρθή μαϊσκιανιξι, ηρθή μαϊσκιανιξι, ηρθή ηρθή του καλούχερι. Ηρθή μαϊσκιανιξι, ηρθή ηρθή του καλούχερι. Λένε αντίσυντα ομάν και λαμάν, λένε αντίσυντα αδρέαν λένε τα της σούντα φύλλα. φύλλα, τα μου, τα μους φύλλα, τα μου, τα μους λένε λένε Λένες προτριάντα, αμάν Λέν, να και λαμάν. Λένες προτριάντα φιλόφορό. Θα σπρωτριάντα φιλόφορό κι θε κι θέλουν να το βάψω. Θα σπρωτριάντα φιλόφορό κι θε κι θέλουν να το βάψω. Λέν και το παιδί, αμάν και λαμάν. Λέν και το παιδί, χουστί πουλιά. Κιάντο παιδί, χουστί πουλιά. Πούλε, πουλέ καρδιέ στα κάψο. Κιάντο παιδί, χουστί πουλιά. Πούλε, πουλέ καρδιέ στα κάψο. από ό,τι παρατηρήσει, προσπάθησα να βάλω και τη διάλεικτο το την τοπική, Μπράβο. γιατί εδώ πέρα το βλέπω, βλέπω. Ξέρεις, δεν το έχει στη διάλεκτο την τοπική και προσπάθησα να σα το πω τουλάχιστον με τη διάλεκτο για όπως είναι και αν το πετύχω είναι πετύχω για την είναι επόμενη συνάντησή μα, θα ψάξω να μπορώ να έχω και έτοιμα χειροκροτήματα για να βάζω για να μην χειροκροτάω μόνος μου εδώ μια που οι άλλοι δεν μπορούν να χειροκροτήσουν <laughs> Προστά, να έχω έτοιμα και χειροκροτήματα να το κάνουμε έτσι να είναι ένα live α πούμε δικό μας. Εδώ. σίγουρα με την κρυστάλλα λέει με ο Σάκης ο Κουρουπός λέει θα πάει καλά ο μήνας Όπω καταλαβαίνει, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μα έκανε τη τιμή να, να, να καλημερίσουμε το Μάιο παρέα, να τον καλησπερίσουμε δηλαδή και να τον καλωσορίσουμε και να τον τραγουδήσουμε. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε παρέα μα. Εγώ σα ευχαριστώ, Δημήτρη, Πολύ χαίραμε. Ε, mm -hmm. Και βέβαια, να τα ξαναπούμε, να σου πούμε από τώρα χρόνια πολλά για την άλλη εβδομάδα που έχει γενέθλια. <χαιρόμαστε> ε, και βεβαίω θα τα ξαναπούμε εδώ σίγουρα. Εδώ θα είμαστε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε τι Πέμπτη να μεθυσυχάνουμε. Την άλλη Πέμπτη. Φίλοι, να σα πω από τώρα: όπως είπα, Θα έχουμε εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έχει χοραφηθεί ήδη η πρώτη μία μισή ώρα με τον Αποστόλη Σακά. Έναν μουσικό που, ζου, που Ζουξή είναι. Αλλά και συνθέτη. Έχει βγάλει ένα δικό του δίσκο, ετοιμάζει και ένα δεύτερο. Έχει παίξει με του σπουδαιότερου μουσικού. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που αφορά το ελληνικό και όχι μόνο τραγούδι. Να μα ακούσετε την άλλη Πέμπτη. κάνουμε μια ωραία κουβέντα παρέα. Και το τελευταίο ημίωρο θα μας είναι ελεύθερο δικό μας ε, να κάνουμε εδώ το γενέθλι της Αναστασίας. <laughs> <laughs> Για την επόμενη πέμπτη αυτό τώρα. Ε, λίγο πριν τελειώσουμε θέλω να ακούσουμε και ένα, ένα τραγούδι που το ζήτησε η Ιερατό. Η Ιερατό μου έκανε την τιμή να μπει στο blog, η μία και μοναδική που είπε να μπει και να αφήσει και ένα τραγούδι. Και μου άφησε ένα πολύ ωραίο μαγιάτικο τραγούδι όπως είναι και τα παραδοσιακά που είπαμε, αλλά εδώ είναι Μάνος Χατζιδάκης και Νίκος Γκάτσος. Αναστασία, δεν έχουμε κάτι να πούμε εδώ. Και Δήμητρα Γαλάνη. Χατζιδάκης Γκάτσος, Γαλάνη. Άσπρο Περιστέλη μέχρι τη συνεφιά. Υπέρα Πιο Υπέραχα άνοιξη, ονόμαστε. πιο μάης, <χεδεύτερο> δεν γίνεται. <χεδεύτερο> Πάμε να πούμε αυτό και να πούμε καλή λίχτα παρέα τότε. Περιστέρη από το δίσκο τη Γη στο Χρυσάφι ε, του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Η ενορχήστρωση βέβαια μπορεί να φαίνεται κιόλα από τον τρόπο που ακούμε τη μουσική. Είναι του Γιάννη Πανού στο συγκεκριμένο δίσκο, στο δίσκο τη Γη στο Χρυσάφι, ο οποίο κυκλοφόρησε σε δύσκολου καιρού, όπω ενδεχομένω είναι και αυτή. Δεν ξέρω, ίσω δηλαδή και πιο δύσκολη. Ήταν μέσα στη Χούντα το 1971 που κυκλοφόρησε αυτό το άσπρο περιστέρι. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρυσταλάκη, που ήσουν να καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Θα πάει καλά ο Μίνας, το είπαν όλοι, <laughs> το είδαν όλοι, να, ότι θα πάει καλά. Το είπε και ο Σάκης, το λένε σίγουρα και οι φίλοι που είναι έξω και μας ακούνε. Ε, ε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που αποδέχθηκε την πρόσκληση να είσαι παρέα μας και ελπίζουμε να είσαι... Κοντά μα και άλλε φορέ και να τα ξαναπούμε γιατί θα το έχουμε κατασχοληθούμε. Κορίζω και εγώ να έχω ελεύθερο χρόνο ελπίζω δηλαδή Φρέπει, και λοιπόν, μπορώ να το κάνω. Τον ελεύθερο χρόνο δεν είναι μόνο χρόνο δεν έχω, Δημήτρη. ήδη. Μία από τι εκδική λοιπόν τη Πρωτομαγιά είναι να έχουμε ελεύθερο χρόνο για λίγο για την ψυχή μα, για του φίλου μα, για τα τραγουδία που αγαπάμε, για να ξεφεύγουμε λίγο γιατί να έτσι λίγο κερδίζουμε και εμεί ε, νομίζω κερδίζουμε πάρα πολλά σαν άνθρωποι όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο και λίγο που ακούσαμε σήμερα, νομίζω δύο ώρα τραγουδια από την αναστασία. Έφυγε λίγο το μυαλό μα, έφυγε από την καθημερινότητα, από τα άλλα που έχουμε ο καθένα τα <laughs> δικά του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να αδειάζει το κεφάλι μα για να μπορεί να ξαναγεννήσει πάλι. Ε? <laughs> <laughs> ναι. Ναι, ναι, Καλό μήνα έτσι, σε όλου. <laughs> Ευχαριστώ πολύ τον Κρουσταλάκη, τη Μέρη, την Αλκιών την Ευαγγελία του. Καλό μήνα, τον Σάκη Κρουπό, του φίλου που μα ακούγαν απ' έξω, τον Γιάννη Το Δέοντα και τη μαμά του, τη Μαμαδέω και την Λίνια, και τον Σάκη του Κρουπό και την Αντωνία Κασίνα και τον Δευκαλίωνα. Και του φίλου που μα ακούνε και δεν του είδαμε, αλλά ήταν εκεί. έχετε όλοι ένα πολύ, πολύ ωραίο μήνα. Για τελευταίο, άφησα το Βασίλη Κουλά ε, με την ενορχήστρωση του Ιάννη Μαρκόπουλου να μα τραγουδάει μέσω του μαγειού τη Μυρωδιέ. Ε, και εκεί εύχομαι να χαθείτε όλοι σα και να έχετε χρόνο να μπορείτε να χαθείτε έστω λίγο, πολύ περισσότερο, όσο μπορεί ο καθένα. Καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν πολύ ωραίο το δώρο να δω τόσου αγαπημένου φίλου μαζεμένου παρέα μα παμε στο μαγειού τη μυρωδιέ στα κόκκινα κεράσια. Για δε στε πως χορεύουνε τις κρυπιστά κοράσια Μουσική Έλα λοχωρώ δε δεν χαίρομαι μόνο το πέντο ζάλι Έπα ε, που κάνει τρία ζαλοκρός και δυο για γέρνη πάλι Δεν υπορώ βασίλη και κρυπά να σε ποτίζω Όπα για είναι οι μυρωδιές και δεν για γιατίζω περιπέτεια αρχίζει. Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Ο συμπαίθερος στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Ένα ταξίδι στο χρόνο παρέα με τα τραγούδια. Έλα αγώνα να διώξουμε την κατήφια από τα πρόσωπα των ανθρώπων. Κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Πες το τραγούδιστα. Music Heaven, ζωντανό παρέστηκο ραδιόφωνο. 24 ώρε yeah, μαζί σου. Ρέτειο music, yeah, music Heaven. Έλα και εσύ.